Εδώ είμαστε λοιπόν αγαπητοί φίλοι, Αλπέντο 14 μια εκπομπή εμβόλυμη, ιδιαίτερη, ε, με πολύ ιδιαίτερα θέματα, θα ακούσετε πράγματα καταπληκτικά, ιστορίες ωραίες, ρεαλισμό πολύ και βέβαια θα μιλήσουμε και για έναν άλλο κόσμο που εμείς όλοι δεν τον γνωρίζουμε από μέσα, είναι ο κόσμος των α, ατόμων με ειδικές Ανάγκε αμαία όπως λένε Ή με ιδικές ικανότητες όπως δεν Και έχουμε τον πλέον Έμπειρο σε αυτά Εδώ ένα φίλο μου από τα πάρα πολύ παλιά Πάρα πολύ παλιά Κωνσταντίνος Βαζούρας Ανταπόκριση από απολάρισα. Να πω ξανά μια καλησπέρα σε όλους τους φίλους απανταχού του πλανήτη που μας άκουνε. Από Κύπρο μέχρι σκανδινάβικες χώρες και από Καναδά και Αμερική μέχρι Αυστραλία. Εδώ κάθε βράδυ κάνουμε αυτά που πρέπει και αυτά που γουσταρούμε. Και για να μην καθυστερούμε μια και... Η Λενάδα μας προηγήθηκε, άρισε λίγο να τελειώσει γιατί άρισε να έρθει λόγω της απεργίας. 2 Οκτωβρίου 2019 σήμερα θα ακούσουμε από τη Λάρισα τον κύριο Κώστα Βαζούρα, το φίλο μου θα τον γνωρίσετε, ποιος είναι τη Ρολοπέζη και θα σπάσουμε την κουβέντα στα δύο. Το πρόενός ατυχήματο σοβαρού που είχε τρόπο ζωής και τον μετά. Και τι μεσολάβησε, οπότε θα βγάλουμε όλοι τα συμπεράσματά μας κοινωνικά. Θα το πάρουμε κοινωνικά μέσα από μια αφήγηση προσωπική ενός πάρα πολύ καλού μου φίλου, αγαπητού, ο οποίος με τον τρόπο που μεταβλήθηκε η ζωή του με βοήθησε και μένα και όλους μας καμιά φορά αυτά τα θέματα και, και εγώ τον βοήθησα εκεί που μπορούσα και μπορούσα να βάλω το χεράκι μου. Κώστα Μακούς. Να πω καλησπέρα, δεν γίνεται, είμαστε βράδυ, καλή, καλή, βλέπω καλή νύχτα να έχουμε σε όλοι και να ακούσουν οι ακροατές σου. Τους χαιρετίζω, απειλάστε και σε ένα Γιώργο που σε ξέρω χρόνια. Λοιπόν, αυτό θα το πούμε τώρα, το πάρουμε από την αρχή για να για τους φίλους. Ο Κώστας, το κομμάτι που θα κινηθούμε είναι περί παραολυμπιακών αγώνων γιατί έχει συμμετάσχει και στην Ολυμπιάδα τη δικιά μας εδώ και σε άλλους αγώνες διεθνής. Με το χώρο που κινείται θα μας τα πει καλύτερα αυτός. Σε λίγο πιο μετά πρέπει να τον ακούσουμε, να τον γνωρίσουμε. Θα βοηθήσω εγώ βέβαια ε, στη διαδικασία ή ε, δεν έχει για την εμπειρία του ραδιοφώνου όπως ε, θεωρείται, αλλά εδώ είμαστε και τα Λοιπόν, Κώστα, καταρχήν, ε, να το πάρουμε από την αρχή. Από παλιά ήσουν ένα ναυτικό επαγγελματία, σωστά. Ναι, ε, ναυτικό, γύρω ε, ε, και αποκλειστικό σε, σε προηγούμενο πλοίο. Λοιπόν, ήσουν ένα σε θέματα κουβέρτας που λέμε και όχι μηχανή. Δηλαδή κατάστρωμα. Ναι, ε, ναι, κατάστρωμα. Ωραία. Ε, να ξεκινήσουμε από το συμβάν της περίοδου του ατυχήματος για να ακούσουν οι φίλοι το κομμάτι το προ θα το πω εγώ τώρα και θα αναλύσουμε μετά όλη τη μετέπειτα ιστορία και μέχρι σήμερα που στο τέλος οι φίλοι είμαι σίγουρος απολύτως γιατί ξέρω και ποιοι μας ακούν εδώ και το επίπεδο τους θα σε γεμίσουν χαρτίρια αλλά καλύτερα να αναμένουμε να ακούσουν μια πάρα πολύ ωραία ιστορία η οποία θα μας βοηθήσει όλους από τη φίλοι, να βλέπουμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος ή πίσω από την κουρτίνα και να μην θα εθεροβάμονες κάτι που θα καταλάβετε σήμερα γιατί εγώ σε όλες σχεδόν τις εκπομπές αφού έχουμε πάρει το υπτάμενο δίσο και κάνουμε τις βολτίτσες στις πνευματικές τα γιώνω για ένα απλό λόγο για να μην ξεχνιόμαστε Λοιπόν, Κώστα, περιέγρα... θέλω να περιγράψεις, να αρχίσουμε από εκεί. Είσαι στο τάγκερ το Άννα, είσαι στον, στο Σουέζ, ξεκινάς την περιγραφή, τι έκανε το πλοίο, τι έκανες εσύ, και ξεκι... ξέρω ότι δεν σε στεναχωρίσεις σκυλή μαύρο εσύ σκληρός. Ξεκινάς από το συμβάν του ατυχήματος για να εξελίξουμε την κουβέντα, αδερφέ. Στις 16 Αυγούστου του 1989 ήταν να μπούμε να περάσουμε στο Σουδάν για να πάμε στον Περισσικό. Έγινε κάποιο ατύχημα, δεν θέλω να το θυμάμαι γιατί κάθε μέρα το ζω. Έγινε ένα ατύχημα που ήταν για μένα πολύ ξαφνικό. Αλλά μετά από εκεί που με πήρανε τέλο πάντων, με φιλοξενήσανε και στην Αίγυπτο, και μετά που με παρέλευε και εσύ ο ίδιος με παρέλευε για να τελος και τα, τα νοσοκομεία κάπου ήταν να ξεπεραστούν για κάποια προβλήματα που υπήρχαν. Λοιπόν, και... κάτσε, κάτσε. κάτσε. Μέσα σε αυτό το διάστημα τη μια εβδομάδα ή του ένα μήνα, μέχρι που έφυγα να Αγγλία και Αμερική κτλ., εκεί ήταν που είδα. Έκανα ένα flashback Και είδα τι έκανα πριν Και τι κοιτάω να κάνω από εδώ και πέρα Μετά από το ατύχημα έπρεπε ε, Να προσαρμόσω τη ζωή μου ε, Να δω τι θα γινόταν ε, Ήταν μεγάλο το σώρο λοιπόν, ε, Μπορεί να καταλάβει κάποιος Όταν έχει πάθει ένα ατύχημα Ή μικρέο ή μεγάλο ε, ανα, Ανατρέπεται η ζωή του Λοιπόν κάτσε πάρε μια ανάσα Μια ανάσα Να περιγράψω εγώ το συμβάν Δεν θέλω να το περιγράψει εσύ και θα πάμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, ο φίλος μας, α, ο Κώστας, την εποχή που αναφέρε πριν 30 χρόνια, είμαστε 30 χρόνια φίλοι και πριν δηλαδή, αλλά λέμε από την εποχή του θέματος που θα συζητήσουμε σήμερα και μετά, ήταν τεκνό, πιτσιρικάς, 25 χρονό, οικογενειάρχης, θα κρατάτε τι λέω, δεν θέλω να τα πει ο Κώστας αυτά, οικογενειάρχης με δύο παιδιά. Συντηρητικό άντρα 100%, -100 γνήσιο αδερφό. Γι' αυτό και είμαστε και 30 χρόνια φίλοι. Ένα. Δεύτερον, ταξίδευε μια, με μια μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία, την οποία εγώ διαχειριζόμουν τα πλοία τη στην εποχή εκείνη. Το Βαπόρι έχει πάρει έναν ναύλο, περνάει το ΣΟΕΣ και είναι βράδυ. Το ατύχημα του ήταν ότι έγινε σε τέτοιο κράτο το ατύχημα. Αν γινόταν σε ευρωπαϊκό κράτο, θα βουτούσε ένα ελικόπτερο το τσακώσει και να νοσοκομείο. Και να πάμε ε, 30 χρόνια πίσω στο Σουέζ Όπου ένα σειρματόσκηνο στα καλά καθούμενα Δίνε του να περιγράφουμε το θέμα του... το λέει έτσι. Όπου κάνω λάθο να με διορθώσει, Απλά εγώ θέλω να τα πω Κωστά Και εσύ θα, θα πάμε στα άλλα Η ουσία είναι να πω το ατύχημα για να είναι καταγεγραμμένο Γιατί έχουμε πολύ κοινωνικό κομμάτι να ανοίξουμε Κωστάρα μου Και θα καταλάβουν οι φίλοι Λοιπόν, ένα σιγματόσκηνο κάπου έκανε ένα σπάσιμο και ένα σιγματόσκηνο συναυαπόρρια μακοπία από τη φίλη, σε ξυρίζει και δεν καταλαβαίνει και τίποτα. Είναι σαν γυαλί γλυκό το αυτό. Τέλο πάντων, τον χτύπησε στο, στο δεξί πόδι, είναι κοστά ή Το δεξί, το δεξί. Στη γάμπα, έτσι. Ε, πάνω από τη γάμπα. Πάνω από γάμπα. Τον χτύπησε στη γάμπα, δεν του κόψε το πόδι. Προσέξτε τώρα. Εδώ είναι το σημείο 0. Ε, δεν του το πόδι. Τον χτύπησε και τέλος, οπότε διαπιστούτε ότι έχει ένα τραυματισμό μέλος του πληρώματος, ειδοποιείται ο πράκτορας, ο πράκτορας κάνει τα δέοντα, σταματάει το πλοίο, κόβει ταχύτητα, τον παίρνουν να μην τα απολογούμε, τον βγάζουν στο Κάιρο, τον πάνε κάπου να, το, πρώτες βοήθειες, δεν γίνεται να θεραπευτεί εκεί και έρχεται με αεροπλάνο, Ετζιπτερ, στο ελληνικό για να πάει στο κάτω το οποίο να ξέρετε ακόμα και σήμερα που βρίζουμε τα νοσοκομεία είναι top στην Ευρώπη στα θέματα αυτά τα αρθοπαιδικά και τα τι αυτά εμείς έχουμε πάρει την εντολή ξέρουμε τι ώρα φύγνει το αεροπλάνο τρεις ώρα τα χαράματα νύχτα με το γιο το δικό μας εγώ και ένας συνάδελφος θα το πω για την ιστορία ο οποίο είναι σε μια άλλη μεγαλύτερη τώρα ο Νίκο Φίριπης ε, και περιπολικά μπροστά πάμε στο αεροδρόμε Με το που ανοίγει η τροχιοδρομή το αεροπλάνο, ο πρώτο που βγαίνει είναι ο ασθενή. Μετά βγήκαν οι, οι επιβάτε, βγαίνουμε από άλλη πύλη. Το περιπολικά μπροστά, σφαίρα. Σε ένα τέταρτο το αργότερο είμαστε στο ΚΑΤ Έχουν περάσει όμω μέχρι να τον αναλάβουν οι γιατροί εδώ, αγαπητοί φίλοι. 30 ώρε το κρατάμε αυτό, γιατί στο 30 ώρα αυτό δημιουργήθηκε το πρόβλημα το οποίο άλλαξε ζωή στον Κώστα και αν δεν ήταν σκύλος και δεν είχε τις ψυχικέ δυνάμεις που έχει και θα τι ακούσετε μετά μπορεί να έχει αλλά παράθυρα να έχει αυτοκτονήσει, να έχει απογοτευτεί να έχει κάνει διάφορα γιατί τώρα αυτοκτονάνε επειδή το iPhone χάλασε θα είμαι πολύ ισοπεδοτικός απόψε εγώ για να καταλάβετε θέλω να πω, αυτά που λέμε και κάθε μέρα με το κολοσύστημα λοιπόν είναι στο ΚΑΤ Νοσηλεύεται, θα τα πει τα υπόλοιπα αυτό, γιατί να θέλω να στεναχωριέται. Καταρχήν, η πέρσου είναι η κουβέντα σήμερα. Εγώ είμαι συγκινημένο που την κάνουμε. Πρέπει να την έχουμε κάνει πολλά χρόνια πριν, ε, Κωνστάρα. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Άραξε, ηρέμησε. Είναι, θα μα βγάλει τη δύναμή σου εσύ μετά. Γιατί πάσχουμε από τέτοια. έτσι, Δεν είναι άρρωστοι αυτοί που του λυπτωπώ το χέρι. Είναι άρρωστοι αυτοί που νομίζουμε ότι έχουν μυαλό, ενώ δεν υπάρχει. Λοιπόν. Ε, Γιώργο ε, ε, γυναίς, ε, Συνέβησαν αυτά ε, ε, Δεν χρειάζονται και πολλές λεπτομέρειες ε, Όχι θέλω να πω εγώ δύο κουβέρνες η, λεπτο, η λεπτομέρεια για μένα ήταν ότι Όταν πήγαμε σε, στην Αγγλία Που θυμάσαι πολύ καλά Ήταν και ο Πέτρος ότε, Που είχε με πάνω Αλλά και ε, μπορώ να αποκαλέσω Και τη Λένα τη Μαμιδάκη Η ίδια που βρισκόταν στο Λονδίνο ε, Μου είπαν δύο πράγματα ε, το καταλάβα, τα κατάλαβα πολύ γρήγορα γιατί με βοηθήσανε και οι ψυχολόγοι, υπήρχαν εκεί, υπήρχαν άνθρωποι που πράγματι ε, σε βοηθάνε Είναι ε, το κέντρο αποκαταστάσεως ναι, ναι. Και Οι άνθρωποι ε, ξέρουν να χειρίζονται έναν άνθρωπο που του δημιουργεί μια αλλαγή στον τρόπο που ζει που δεν συμπεριφέρεται Έτσι. Ε, αυτό είναι μεγάλο πρόσο ε, ήμουν τυχερό που βρέθηκα εκεί ε, για μένα το, τα καλύτερα κέντρα αποκατάστασης που λέμε είναι η Αγγλία και η Αμερική καμία άλλη είμαστε πόσο είναι για τα σφουγγαρόπανα εντάξει αλλά μην είμαστε οπαιδοτικοί και στην Ελλάδα το ΚΑΤ καταβάλει τρομακτικές προσπάθειες ναι, το ΚΑΤ είναι νοσοκομείο Γιώργο ναι, το είναι ναι. κέντρο αποκατάστασης Συμφωνώ, συμφωνώ, αλλά είναι από τα πιο καλά στο αντικείμενό τους την Ευρώπη, να μην πούμε και παραπέρα. Ναι, όχι, εγώ θυμάμαι και το θυμάσαι και εσύ που είχε έρθει ο καθηγητής ο Αγιοχειρούργος, αλλά και ο ορθοπεδικός γιατί ήταν ο Αύγουστος Μήνα, ναι. που δεν τους και η εταιρεία έκανε το παν και έφερε του καλύτερου. Που υπήρχαν και πράγματι είχαν πει ότι αν δεν είχαν την καθισθέσει, τα είχαμε σώσει και ή το πόδι ή και τι βλάδε που είχαν δημιουργήσει στη μέση, αλλά αυτοί κοιτάγανε να με κατήσουν ζωντανό γιατί η άγρια προχωρούσε, Έτσι. προχωρούσε <χω> και θυμάσαι και εσύ ότι μια εβδομάδα δεν έκτο πυρετό μέχρι που αρχήγανε και κόβανε κάθε... τι μέρε το βανε κομμάτι κομμάτι να δουν που θα βρουν καθαρό σημείο. Λοιπόν. Κάτσε, να, το... εγώ. κάτσε να τα πρωτεύουσα, κάτσε για να. Πάμε στα άλλα που πρέπει να μας πεις εσύ, τα αθλητικά, τα παραολύμπιξ και για τον κόσμο τον ναμέα και αν χρειαστεί θα μου πεις εσύ, το λέω τον αέρα, τους φίλους ξέρουνε και θα σε πάω και στον Υπουργό να του δώσει και συμβουλές. Για να μην νομίζω ότι οι Υπουργοί επειδή παίρνουν μια καράκλα ξέρουν τι συμβαίνει τώρα και τραλαλά τραλαλά ούτε γάζες δεν ξέρουνε τι να... θα πει γάζα. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά αυτά, κοστάρα μου. Αυτό που θέλω να δώσω έμφαση εγώ. Και παίρνω την πρωτοβουλία ο Κώστα συναδελφό μου 30 τόσα χρόνια ε, από Πτυσυρικά να πω το εξή. Στα καλά καθούμενα λοιπόν, επειδή του συνέβη σε αυτή τη χώρα και σου όχι σε μια άλλη, αντί να έχει ένα βαρύ τραυματισμό που μπορούσε να αποκατασταθεί, αρχίζει το πόδι και έχει ψευδεία αυτέ τι 30 ώρε. Σαπίζουμε πολύ γρήγορα ω οντότητε, να το ξέρετε αυτό. Έτσι, για να μην έχουμε και ψευδεστήσει. Έρχεται στο ΚΑΤ μία βδομάδα, δεν έμπαινε μέσα στο θάλαμο. Δηλαδή, η συψημία ήταν διάχυτη σε όλο το νοσοκομείο και τα συνάξη των γιατρών ήταν να προλάβουν αστράγαλο, πιο πάνω, πιο πάνω, τελικά να έχει κλείδωση το πόδι, κλείδωση φυσιολογική για να μπορεί να υπάρχει πρόσθετο ε, μέλο. Λοιπόν, λέω αυτά και θα πω και κάτι, θα μου επιτρέψει, αλλά δεν θα το σχολιάσουμε. Θέλω να το πω να είναι κωστά μου. Γιατί εκεί θα δώσω έμφαση, εγώ θα τα αφήξω και άλλη φορά σε άλλε συζητήσει κοινωνικέ. Είπαμε στην αρχή ότι ήταν επαγγελματία ναυτικό καριερίστα, νέο παιδί πιτσιρικά 25 χρονών, και από ένα ατύχημα κυριολεκτικά κόπηκε ένα σηματόσχημα και τον εχτύπησε στο πόδι. Δεν το κόψε. Δεν το κόψε. Γι' αυτό είπαμε τι συγκυρίε των πραγμάτων. Βρέθηκε σε άλλο πλανήτη. Ψυχολογικά και κοινωνικά. Έτσι, παντρεμένο με δύο παιδιά. Λοιπόν, Εξαφανιστήκαν όλοι από κοντά του. Δεν θα πω λεπτομέρειε. Από κοντά του γυναίκε, λεπτά, αυτοκίνητα, συγγενείς, το σύμπαν. Μέχρι εδώ. Για να καταλάβετε που ζείτε. Κοιταχτείτε γύρω σα, δίπλα σα, την πλάτη σας, στο το σπίτι σας, Με ποιου κοιμόστε. Μην ζείτε σε ψευδεστήσει. Εγώ δεν ζω τουλάχιστον παρότι ασχολούμαι με τα ανεξήγητα και τα Δεν ζω με ψευδεστήσει. Θα το έχετε καταλάβει, λοιπόν. Ε, και είναι μόνος του στον πλανήτη ψυχολογικά με υποστήριξη, με την εταιρεία από πάνω του και δύο-τρεις φίλους ενα ήμουν εγώ και είμαι ακόμα και το ξέρει και λοιπά μέχρι εκεί. Οπότε πηγαίνεις στα Λονδίνα για αποκατάστασης, η εταιρεία ήταν δίπλα του βέβαια, αυτά είναι εκατομμύρια τώρα, αχμέσως στην εποχή εκείνη και θα ξεκινήσουμε από εδώ τώρα πάρεις το λόγο ε, αρχ... Κώστα μου Όπου πλέον έχει το καινούριο μέλος για πόδι, μπαίνεις στον κόσμο τον αμαία, καροτσάκια, ιστορίες κλπ και κάποια μέρα όμορφη με παίρνεις τηλέφωνο και μου λες έχουμε ένα χορευτικό ή μπάσκετ θυμάμαι στο αθλητικό κέντρο του Άργους. Θυμάμαι καλά... Ε, στην Ίκαια ήταν, στην Νίκη. Στη το ένα, μετά είχα έρθει στο Άργος, είχατε ένα χορεπτικό Και έρθει στο Άργος πάλι με το μπάσκετ Μπράβο ε, Αυτό Σε... έτσι όπως το, το έβαλα στο θέμα Ξεκίνα ε, Η έξοδο που σου λένε και στην Αγγλία Οπότε μου είπαν αλλά και στην Αμερική που τα είδα ε, Ήταν ότι για να ξεφύγει ή για να μπεις μέσα Να, να είσαι ξανά ενταγμένο Αυτό που λέμε να επανέλθει πάλι στην κοινωνία ε, ο μόνος τρόπος που μπορεί να υπάρχει είναι ο αθλητισμός. Γιατί εσύ θα τον κάνεις τον αθλητισμό με τον τρόπο που μπορείς ή με το καροτσάκι ή με τα τεχνητά μέλη και θα είσαι ισότιμα με κάποιους άλλους αλλά εσύ θα αγωνίζεσαι με το καρότσι ή με το τεχνητό μέλο. Αυτό ήταν που με ώθησε και ξαναμπήκα μέσα στην κοινωνία. Γιατί όταν παθαίνει κάποιο μια αναπηρία ε, αυτό που έχω βιώσει εγώ είναι ότι ε, τον αποβάλλουμε ε, Όλοι ντρέπονται να πούνε ότι α, υπά, είναι ανάπηρος στο σπίτι σήμερα Υπάρχει ανάπηρος που είναι κρυμμένος, τον κρύβουν οι δικοί του Μπράβο, αυτά θα τα πεις, όλα τα κοινωνικά, α, α, αυτά θέλουν να τα ε, Είναι από την οικογένεια, είναι ότι ο άνθρωπος, όλοι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε δυνατοί Ακεί να βρούμε το σημείο και τη δύναμή μας που την έχουμε ναι, και να συμβεί κάτι, ούτως ώστε να είναι το έναυσμα για να το δούμε ότι το έχουμε. Πολλοί δεν το έχουν ναι, ή τους παίρνει από κάτω και πηδάναν τα παράθυρα. Ναι, ναι, αυτό ξέρεις ποτέ γίνεται Γιώργο, εγώ πιστεύω ότι γίνεται όταν, ε, απελπίζεται όταν δεν υπάρχει κάποιο να το βοηθήσει. Έτσι. Όταν το κράτος δεν βοηθάει σε αυτό, ε, από εκεί πέρα τι να πω. Μετά το κράτος είναι το περιβάλλον μας Κώστα. Όλο. Ναι, όχι, το κράτο θα μπορεί, πες, το περιβάλλον δεν βοηθάει. Θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει μέσα από ψυχολόγου, μέσα από διάφορα προγράμματα που υπάρχουν να στηρίξει ένα τέτοιο άτομο. Δεν είπα να του δώσει επίδομα. Να το στηρίξει. Ναι, ε, και μετά πρέπει να έρθει το οικογενειακό και το στενό περιβάλλον αφού έχει αποκατασταθεί. Δηλαδή, τώρα έχει ένα πόδι, ένα μέλο ξένο δεξιά. Το δεξίς σου πόδι περπατά κανονικά, όλα καλά και όποτε έχει, υπάρχει ανάγκη, έχει το καροτσάκι, μπαίνει στο αμάξο κλπ. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι μπορεί το κράτο να σε βοηθήσει. Το όποιο κράτο, π.χ. το ελληνικό, εάν μετά οι φίλοι σου σε εγκαταλείψουν, οι συγγενεί κλπ. εκεί παθαίνει την πλάκα σου. Δεν την παθαίνει από το κράτο. Το κράτο πέσω τη σε βοήθησε. Δηλαδή μου σου λέει, κύριε Πάρε, αυτά τα καλύπτει το κράτο Μετά είσαι μόνο σου στα 10 εκατομμύρια. Εκεί θα εστιάσουμε, Κώστα μου. Δηλαδή, ε, εγώ δεν μπορώ να πω ότι ξέρει και εσύ ότι γυρίζω σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη που παίζω τένις, που ασχολούμαι με το τένις Θα Τώρα, μας απείς αυτά, ναι ε, Βλέπω ε, αναπηρίες, βλέπω τους ανθρώπους που συμπεριφέρονται και λέω γιατί εμείς εδώ, στην Ελλάδα, είμαστε η κοροκόστα Πώς να το πω Δηλαδή, δεν μπορώ να του καταλάβω ε, Να φέρω ένα παράδειγμα ε, εδώ στη Λάρισα, για παράδειγμα, είναι η πόλη του Καφέ. Έχουμε κάθε 20 μέτρα και μια καφετέρια. Μάλιστα. Η καφετέρια δίνουν, οι άδειε δίνονται ε, από το Δήμο. Δεν ξέρω ποιος σας μοιράζει, ποιος σας δίνει. Ναι. Μέσα όμω στα αυτά τα μαγαζιά, όταν τους δίνουν την άδεια, ξέροντα ότι ε, υπάρχει και άνθρωποι που κινείται με αναπητικό μαξίδιο. Μέσα στην αντιαναφέρεται ότι πρέπει να έχει μια τουαλέτα αναπηρική και προσπελάσσιμο το μαγαζί του για να μπει μέσα μια ποιο άνθρωπος ένα καφέ. Αυτό τώρα στην ομοθεσία ξέρω ότι είναι σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά κοινωνικού και, στι, εσ, και τις εστίασες, αν δεν έχουν ράμπα αμέα και τουαλέτα για αμέα, ειδική τουαλέτα, ε, δεν παίρνουν άδεια. Μα τους δίνουν άδεια. Άλλο τώρα, τι τους δίνουν. Το λέμε ότι υπάρχει νόμος που προβλέπει αυτό που θα πεις τώρα, άσχετα πώς την παίρνουν την άδεια τώρα. Είναι άλλη κουβέντα. Ναι, όχι, θέλω να πω ότι όταν το, το ίδιο το κράτος δεν σέβεται εμένα, γιατί ε, ο τυχηρηματίας καλά κάνει και φτιάχνει το μαγαζί. Εμένα δεν με αποκλείει. Επομένως, είτε το νόμο δεν τη δίνουν, είτε το κράτος ε, κάνει τα ματία. Επειδή εγώ είμαι χωμένο στο κύκλωμα το δικό σου, και εξαιτία σου δηλαδή, γιατί γνώρισα και τον Βασίλη τον Καριδί και του άλλου εδώ. Α, το θυμάστε τον Βασίλη. Αγαπητοί φίλοι, έχω γνωρίσει άτομα πάρα πολύ οξυδερκοί τα οποία ήταν πρωταθλητέ. Ο Βασίλη ήταν στο Ακόντιο, δεν ήταν? Ναι. Τα οποία ήταν εδώ στο κέντρο που είναι στο Καματερό, κάπου σαν Ιουσάνι. Στη Χασιά. ναι. Λοιπόν, και θυμάμαι, είχα διαβάσει και στι εφημερίδε και στα διαδίκτυα μια κοπέλα αποκλεισμένη λόγω του ενό τέτοιου ζητήματο όπως συζητάμε για τον Κώστα, δεν είχε η πολυκατοικία ράμπα και ποιος να την ανεβάζει σκαλιά και τα λοιπά και τα λοιπά που θα πρέπει. Τώρα έχει αρχίσει και γίνεται. Καροτσάκι σε μπρατσάκι στο κάγκελο της πολυκατοικίας. Αυτή τι έκανε. Το θυμάμαι σαν τώρα, η Κώστα, έσπασε το ένα κομμάτι από τον μπαλκόνι της, τον τριτό, και έβαλε αναβατόριο να ανεμπαίνει με το καρουτσάκι να μπαίνει από τον μπαλκόνι. Και την κρίση. Και την, την καταγγείλανε όμω η Γιώργο, άμα θυμάστε, την καταγγείλανε οι υπόλοιποι που είχαν τα υπόλοιπα διαμερίσματα. Πε το εσύ να μην το πω εγώ και αρχίζω και τσαντίζομαι. Οι ίδιοι συγκάτοικοι τη πολυκατοικία καταγγείλανε το γεγονό και μετά μου λέει ότι ήρθε η κρίση. Αλλά 300 χρόνια κρίση χρειαζόμαστε. Συνέχισε. Δεν είναι, Γιώργο, κοίτας, ε, Το θέμα τη αναπηρία. Ε, και όποιο θέλει, α μου πει ότι είμαι. Κακός. Ε, υπάρχουν οι συνδικαλωτέρε, οι αναπληρωτέ του, όπω λέω εγώ, που δεν νοιάζονται για καθόλου για αυτό το σκοπό που του έχουν ψηφίσει και είναι εκεί πέρα. Η ΕΣΑΕ, ο κ. Βαλταγαστάνη, ο κ. Κουρουμπλή πριν από αυτόν. Ναι, αυτός... Πριν από αυτόν τον Βαλταγαστάνη, ο κ. Κουρουμπλή. Δεν βουλεύει. Ε, ε, εγώ του λέω ότι δεν βλέπει. Ο άνθρωπο δεν βλέπει. Δεν του λένε, δεν ακούει. Μόνο αν έχει και αυτή την αναπηρία ότι είναι κουφός και ναι. δεν άκουγε. Άμα δεν βλέπει, τι υπεγράφει. Α, δεν ξέρω. Ωραία. Ναι. Ε, δεν μπορεί να είναι άτομα ε, με αναπηρία μέσα σε κυβερνήσεις και να μην μπορούν να, να επιβάλλουν τον νόμο. Υπάρχουν, δεν τους λοιπόν, άκου τώρα για να μην χαλάσουμε τη βραδιά. Γιατί υπόσχομαι φίλους φίλου θα εξελιχθεί ωραία και θα το γουστάρουνε. Ενώ μπορεί τώρα να λένε όχτη μα, λέει εδώ με κομμένα πόδια και τέτοια. Να αφήσουμε το κομμάτι πολιτεία. Την έχουμε χεσμένη άπαντες εδώ στον Αλμπέντο. Με πρώτο, εμένα. Και να πάμε στο εξή. Θα κάνει τώρα ένα χου-ισ χου ισ μονο σου. Και άστα ψυχολογικά. Θα πα στο κομμάτι. Θέλω να πα στο κομμάτι να μα πει αφού πλέον. Ε, αποκατέστησε στο πόδι σου το βάδισμά σου όλα αυτά και τα λοιπά, και αλλάζει ζωή έβαλε στο μυαλό κάτω και δούλεψε και αυτή τη στιγμή είναι σιδερένιο θέλω να πεις από εκεί και ύστερα που ξεκινάς εγώ σε θυμάμαι σε καροτσάκια με μπάσκετ έπαιξε να πεις το αθλητικό who is who θέλω. δηλαδή έχει παίξει στις Ολυμπιάδες, πά πάσε διεθνή meeting στο εξωτερικό Πήγαινε ως αθλητής, τώρα είσαι προπονητής σε ένα κέντρο. Αυτά θέλω να μας τα πει για να καταλάβουμε με ποιον μιλάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος μετά από τα ατυχήματα και τις κουταμάρες όλες αυτές. Λοιπόν, ξεκινά. Λοιπόν, από οι για να μάθουν περισσότεροι, υπάρχουν μια, όπως το ξέρεις και εσύ, έχω τη σελίδα μου. Ε, εγώ ήθελα... Ε, να συμμετέχω με κάτι που ε, να είναι να βγήσω σε κάποιους άλλους σχολές, να βοηθήσω να πω ότι βγείτε και εσείς και διασκεδάστε η διασκέδαση και η άθληση είναι δωρεάν. Εμεί βάζουμε το, το, το, τους στόχους μας. Έτσι ξεκίνησα και είχα από πίσω με την εταιρεία τυχώς που ήταν η χωριγός η εταιρεία όπως το γνωρίζει η Συνγετόη και έκανα πράγματα που κίνησα ε, μπάσκετ ήμουνα και στην οργάνωση τη Ομοσπονδία. Ε, έπαιξα μειχτή Ευρώπης το 95. Ε, μειχτή Ευρώπης στο μπάσκετ με τα μετά ασχολήθηκα με τον αγωνιστικό χορό βγήκα δύο-τρεις φορές παγκόσμια στην Νορβηγία στα Latin και στα Smooth αυτέ τις κατηγορίες ε, μέχρι το 2, μέχρι το 1999 Α, επειδή μετά θέλω να αναπτύξουμε περισσότερο και βλέπω εδώ και τους φίλους και ενδιαφέρονται και το ξέρω το κοινωνικό κομμάτι το κοινωνικό κομμάτι σου που έγκυται και στον εγκέφαλό σου βέβαια από το δούλεψες ε, να μας πεις λίγο το αθλητικό σου παλμαρέ δηλαδή τη, την αθλητική σου διαδρομή μέσω των αμέα, δηλαδή ασχολήσε με το αθλητισμό σε αυτά και αυτά και αυτά ανάπτυξε το λίγο για να καταλάβουμε ποιον μιλάμε και μετά θα πάμε κάνουμε μια κουβέντα και θα βάλουμε για τους φίλους μέσα να σε ρωτάνε ότι θέλουν ε, στο κομμάτι το κοινωνικό πες μας λίγο το αθλητικό τι κάνεις τώρα είσαι προπονητής, με τι ασχολείσαι πού είσαι οργανωμένος και στο τέλος θα δώσουμε και τη σελίδα σου γιατί μπορεί πολλοί φίλοι να γουστάρουν να σε έχουν φίλο τους στο facebook ή δεν ξέρω εγώ που αλλού λοιπόν ξεκίνα. Ε, λοιπόν, εγώ από μικρή ηλικία και πριν το ατύχημα ήμουν αθλητής του Παναθυναϊκού στη... στον τομέα της πυκμαχία. Ναι. Ε, μέχρι που και στο στρατό ε, έπαιξα σε δύο παγκόσμια σειρμ, το λεγόμενο Σώμα Ναι, τα αθλητικά ό, του στρατού. Βγήκα ναι. στην πρώτη θέση, πήγα πρώτη θέση το με στα 63,5 κιλά. Ε, αυτό ήταν ε, όσο ήμουν αρτιμελή. Ε, μετά από το ατύχημα ασχολήθηκα με το στίβο, ε, έβλεπα ότι δεν μου πήγαινε, δηλαδή προσπάσα 2-3 χρόνια, ένα δίσκο, ακόντιο, έβλεπα όμως ότι ο αθλητισμός δεν ήταν τόσο υγιές. Πόσο τον βλέπαν οι ε, αυτοί που μας παρακολουθούσαν Δηλαδή τι θέλω να πω με αυτό ε, Υπάρχουν ε, οι αθλοπατέρες Οι αναπηροπατέρες Που για άλλα πράγματα νοιάζονται Και όχι για τον αθλητισμό τον υγιή. Οι εργατοπατέρες Ναι, ναι ναι. εγώ, θα τους, εγώ έτσι τους αποκαλώ ε, Όταν εγώ είπα Δεν θέλω να κάνω δελτίο Εγώ θέλω να αθλούμε Άμα θέλω να πάω παγκόσμια Να κάνω κάτι άλλο Ξέρω που θα πάω να εγγραφώ. Ε, όπως και πράγματι, ε, όταν δημιουργήσαμε το 1993, δημιουργήσαμε την νομοσπονδία του ΩΣΕΚ, που λέγεται, του ε, μπάκι με καρότσι. Ε, Ήμουνα ταμίας στη νομοσπονδία, δηλαδή η σε σωματεία ή σε νομοσπονδίες, συμμετείχα και ήξερα τον αθλητικό νόμο τι διέπισε εμάς, τι πρέπει εμείς να κάνουμε, τι πρέπει να ε, Απλουτισμό, ε, ήθελα να το μάθω πολύ καλά για να το κάνω κι εγώ. Τέλο ε. ε, πάντων, έπαιξα, φτιάξαμε, δημιουργήσαμε ομάδε ε, σε, σε όλη την Ελλάδα, 8 ομάδε φτιάξαμε τότε. Εγώ αποχώρησα γιατί έβλεπα ότι υπήρχε ο συναγωνισμός ο ανταγωνισμός αλλά και οι ίδρικες και τα πάθη που λέμε έτσι δεν μπορώ να πάω Θεσσαλονίκη αν δεν μου πληρώσει και το μεροκάμα που χάνω που δεν όταν βλέπει κάνεις τέτοια πράγματα λες ότι εγώ δεν πάω να παίξω μπάσκετ Είμαι τέτοιος άνθρωπο. Έβλεπα αυτά, ήταν να σταματήσω. Σταμάτησα το μπάσκετ, ε, ασχολήθηκα λίγο με το χώρο που μου άρεσε, γιατί ήταν ένα άθλημα που ε, η μουσική, η έκφραση, είναι αυτή που πρέπει να βλέπει ο άλλος. Και αυτό το είχες δει και εσύ, είναι κάτι που δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος πως γίνεται. Ε, Μπήκα σε αυτή την ψυχολογία και να το ζήσω και αυτό, το έζησα, ήταν πολύ καλή εμπειρία. Ε, μόλις είδα το στην Κροατία, είδα το, το τένις με, με έπιασε ένας προπονητής του Τέννη εκεί και μου είπε ότι είσαι πολύ καλός χειριστής στο καρότσι, ε, θα μπορεί να πας πολύ μπροστά άμα κάτι και στρωθείς δουλειά. Πράγματι, ε, όταν γύρισα έπιασα τη Μαρμυδάκη, τη είπα λένε αυτό και αυτό, άμα μπορεί να με στηρίξει οικονομικά γιατί ή ένα καρότσι για να αγοραστεί ή ένα προπονητή να τον πληρώνω, ε, δεν τα έχω, Σύ, σύνταξη παίρνω. Ε, και μου είπα ότι ναι, βάλω στόχους και εδώ είμαστε. Πράγματι έβαλα στόχο ότι εγώ το 2004 θα συμμετέχω οπωσδήποτε στην Παραολυμπιάδα. Και, Έτρεξα πάρα πολύ. Ε, κουράστηκα πάρα πολύ. Ε, Μπορώ να σου πω, Γιώργο, ότι ε, ξεκινούσα από το από το Περιστέρι για να πάω στο Γέρα για να κάνω προπόνηση, δύο ώρες να πας. Ε, δύο ώρες προπόνηση, δύο ώρες να ξαναγυρίσεις, το μεσημέρι πάλι το ίδιο. Έκανα τρεις φορές την ημέρα προπονήσεις. Ε, και όλα αυτά μόνο και μόνο για να αποδείξω σε, στον εαυτό μου ότι, ξέρει κάτι, πρέπει να φτάσω εκεί που πρέπει να φτάσω. Ένας αθλητής ε, πρέπει να φτάσει έναν ανώτερο στόχο που είναι το παγκόσμιο, είναι μια παραολυμπιάδα και να είναι ψυχικά ήρεμο με τον εαυτό του. Εκεί ήταν όλο το παν. Και το 2004, που πήγα συμμετοχή, χρόνο είχα γραφτεί στα ΤΕΦΑ και πήρα και το πτυχίο τη προστασία σαν γνωσμένες αθλητικής που αυτό έχει να κάνει με, ε, με αναπήρους που μπορούν να τους μάθει να γυμνάζονται και όχι να τους κάψεις ή να τους επιβαρύνεις μια μορφή αναπηρίας που έχουν ε, μια ήπια προπόνηση. Ε, τελείωσα αυτό, πήγα στην Αγγλία, πήγα το μεταπτυχιακό από εκεί και είμαι και προπονητής που κάνει το ίδρυμα του Κρόη. Έχουν ε, ε, ε, ε, μεγάλο πολεμική στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία. Έχουν δημιουργήσει 5-6 κάπου τον χρόνο που γίνεται, σε ένα από αυτά συμμετέχω και εγώ. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Και του μαθαίνουμε παιδιά με αναπηρίε, διάφορε μορφέ αναπηρία, ή αυτό λέγεται. Ε, ε, είναι παραπληγικό, είναι αγωτηριασμένο, ή είναι νοητική στέρηση, ή προσπαθούμε όλα να τα βάλουμε να χαρούμε διασκέταση και άκληση των Λιβενής ε, Αυτά είναι και σήμερα προσπαθώ για ατομικούς λόγους και προσωπικούς λόγους ε, να πηγαίνω σε τουρνά και να βλέπω ε, παιδιά που είχα προπονήσει να είναι πολύ καλά να με κερδίζουν κιόλα και το χαίρομαι αυτό ε, και το άλλο μέλη μου είναι να βλέπω προχωράει η αναπηρία έξω με τον αθλητισμό και μήπω μπορώ και καταφέρω και εδώ στην Ελλάδα να κάνουμε κάτι το ίδιο και που σε αυτό το κομμάτι έχω να σου πω ότι η παίκτε σήμερα που παίζουν στην Ελλάδα που είναι ο πρώτο ο Ραφαήλιο Πατρονίδη από τη Λάρισα δύο χρονών γνωρίζω το, το, το παιδάκι και σήμερα παίζει πέντε είναι 19-20 χρονών ο Γιώργο Αλαζαρίδη που είναι από την Καλαμάτα ήταν κρυμμένο πίσω από μια λιάσκα και με παρακάλεγε ο πατέρα που τον Γάλλο και σήμερα τον βοήθησα να ξεκινήσει το τένις, όχι επειδή του δείξαμε, απλώς τον βοήθησα. Ε, και όπως και άλλα παιδιά που ξεκίνησαν το τένις. Ε, με ειδική τα σταματάνε εντάξει με δικαιώμα του καθενός πάντως σε αυτό το μέλημά μου να βγάλω ε, ανθρώπους από την αναπηρία και αν σου πω ότι ξέρεις κάτι ε, πήγαινε να μπεις σε ένα κλαπ, παίξε ε, πέτα μια μπάλα, ε, μίλια με κάποιον και πιέσαι έναν γιαφέ Λοιπόν αυτό Κώστα, είναι. Κώστα επα... θέλω να επαναλάβεις αυτό το είπε, που είπες το ίδρυμα του Κρόιφ στην Ολλανδία συμμετέχεις ή υπάρχει στην Ελλάδα αντίστοιχο στο οποίο συμμετέχεις δεν το κατάλαβα ε, όχι, το ίδρυμα του Κρόιφ ε, κάνει, μαζεύει παιδιά από όλο τον κόσμο ναι. και τα δημιουργεί ή πότε στην Γέννοια ή πότε στην Ολανδία ή στη, επιλέγει μέρη το φιλοξένει τα παιδιά τους πληρώνουν εισιτήρια, έρχονται οι προπονητές συνοδοί και εμείς απλώς τους κάνουμε ένα κάμπ που είναι μια εβδομάδα Εδώ, στην Ελλάδα Όχι στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόμα Α, ωραία, άκου τώρα Εδώ, εδώ στην Ελλάδα Έκανα εγώ ένα πρόγραμμα που μου το είχε δώσει το ίδρυμα και η ITF που είχα βάλει 8 παιδιά, όχι 8 νομίζω 8, ναι 8 παιδιά και 8 μη παιδιά, παιδιά μη αναπηρά και τα είχα βάλει μαζί. Ε, ξέρετε, ξέρετε πολύ καλό ήταν η αυτό το πρόγραμμα και που δεν στηρίχτηκε. Λοιπόν, άκουσε με, γιατί θα πούμε πολλά σήμερα, εγώ ξέρω σε καταλάβαινο άνθρωπο, είδε, σε βγάζω τώρα εγώ στον αέρα και δεν ξέρουν οι φίλοι ότι είμαστε αδέρφια 30 τόσα χρόνια κλπά και λοιπά κλπ. Και λοιπά και λοιπά. Αλλά να πηγαίνουμε παρακάτω, εσύ μόνο σου επειδή έχει δυνατό εγκέφαλό και δεν είσαι αμέα στον εγκέφαλο όπως είναι πάρα πολύ, ειδικά από του κυβερνώνε, οι περισσότεροι είναι αμέα. Δεν είναι... επειδή του βλέπει αρτιμένε και στα καλά του ή τα ζόμπι που κυκλοφορούν έξω ελεύθερα χωρί περιλέμιο. Λοιπόν θα, επειδή τα θυμάμαι με την κουβέντα και επειδή θα πούμε διαφορά και το ξεχάσω θα πιάξεις ένα πλήρη φάκελο βιογραφικό με τα πτυχία, με τα συμμετοχές, με τα σεμινάρια με τους αθλητές που έχεις βοηθήσει, με τι έκανε εσύ ως αθλητής, πρωταθλήματα, ιστορίες, κακό όταν κατέβεις στην Αθήνα για δικούς σου λόγους θα με πάρεις τηλέφωνο να κανονίσω ραντεβού, να σε πάω εγώ στο Υπουργείο και αν σου πούνε σουξουμούξου θα τους δώσω στον αέρα στεγνά. Στο λέω γιατί μένα δεν με κρατάει κανείς από πουθενά, ούτε ο μάνα μου που λέει ο λόγος. <συσκανή> Έπιασε τι θέλω να πω. Επειδή ξέρω, επειδή ξέρω... Έχω κάνει τις προτάσεις μου, φαντάζω <συσκανή> ότι εδώ στον τη της σα. Τους είπα ότι διαθέτω το σαββατοκύριακο το χρόνο μου, γήπεδα δημοτικά έχετε, υπάρχουν γονείς που τα παιδιά τους, γονείς που δεν έχουν χρήματα να διαθέσουν ή να πάνε τα παιδιά σε ένα κλαπ, αλλά λαμβάνω εγώ έξι παιδιά για μια ώρα, ας μου φτιάξουν πέντε γκρουπάκια. Αυτή θα τα φτιάξουν Εγώ πηγαίνω η κύριε Θελός Και κάνω μαθήματα στα παιδιά Δεν μου λες ε, Αυτό είπα και το έχω κάνει και γραπτός Και πια είναι η απάντηση Για δώσε ε, Θα το πω μετά. Δυνατά, δυνατά θα το πεις γιατί μη μου πάει στα κόκκινα το βόλιο Αλλιώς πες το, δεν κολλάμε εδώ δεν μας χα... Είναι καλά στην πιάτσα γιατί Αν έχουμε 20 γήπεδα δημοτικά Τα έχουμε δώσει σε 50 γυμναστές Που αυτά το, τα επινοικιάζουν δεν ξέρω τι Και τα παίρνουνε Και τα παίρνουνε δεν ξέρω πώς Δεν πάει κι άλλο. Ωραία, άλλος Ωραία άκουσε με. Περίοδο, άκουσε με ε, άκουσε με. τα γήπεδα που είναι από το φόρο το δικό μου Άκουσε με, ο αγοραστός εκεί, τύριο Λοπέζη. Α, δεν ξέρω, ρωτήστε τον. Ε, τώρα απάντηση είναι, ε, ε, ε, ε, δεν το ξέρω. Για μένα είναι πολύ λίγοι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ δεν γίνεται πολιτικό. Όχι ρε παιδί μου, μιλάω εγώ, λέμε ονόματα, ο άνθρωπος μπορεί να είναι σωστός και να μην ξέρει το έργο, δεν κακό κακό. Να... Όχι, όχι, εγώ κάνω ένα τουρνό αντιεκνές. Έχω κάνει τέσσερα, τρία συζητεία και ένα δω στη Λάρισα. Έφερα, έφερα ξένους παίκτες και ευτυχώ με βοήθησε η περιφέρεια, ο αγοραστό ο ίδιος, με τα έντυπα που τα πλήρωσε η περιφέρεια. Αυτό, τίποτα άλλο. Ωραία, άρα κρατάμε αυτό, το κρατάμε, το κρατάμε, δεν κακό, ε. δεν, δεν κακό. Δεν, δεν υπάρχει τίποτα κακό, απλώς είναι λίγοι. Ναι, δεν πειράζει, θα γίνουν πολλοί τώρα. Άστο, είναι η εποχή, γυρίζει. Μην αχώνεσαι, αγοράκι μου. Είσαι 30 χρόνια με ένα απόδειο. Αυτοί είναι χωρί μυαλό. Άρα κερδίζουμε. Εμένα, Γιώργο, το ξέρει πολύ καλά. Η αναπηρία μου είναι οπτική. Η δικιά του δεν ξέρω ποια είναι. Ε, δεν φαίνεται γιατί είναι από μέσα και δεν φαίνεται, α πούμε, η αναπηρία αυτή. είναι Λοιπόν, μα ακούνε από όλο τον πλανήτη. Εδώ, Αλμπέντο δεν έχει γίνει τυχαία αυτό που είναι. Με μία μισή εκπομπή το βράδυ. Είναι νούμερο ένα στον πλανήτη, στο αντικείμενό του. Δεν έχει ανταγωνισμό. Και τα λέω εγωιστικά γιατί έτσι γουστάρω Και θα κάνω και άλλα φέτος Τρελά που δεν τα ανακοινώνω Θα τα ανακοινώσω όπως και εσένα Σε βγάζουμε σήμερα Θα ξαναβγεις Θα κάνουμε ραντεβού Θα πάμε στο Υπουργείο Και τα λοιπά Γιατί ξέρω Πολύ καλά Γι' αυτό είμαστε στον άρα αυτή τη στιγμή Είμα. Ότι δεν σε κρατάει κανένα από πουθενά Γιατί δεν είσαι γλίφτης Τελεία Λοιπόν να ρωτήσω εδώ γιατί το ξέχασα η αγάπη μου η Τζένη, η γυναίκα, σου τι κάνει. Ε, αυτό να το αφήσω λίγο στο. είπε λίγο σε διάσταση. Α, σε διάσταση δεν πειράζει, εγώ την αγαπάω. Ναι, ε, εντάξει, και εγώ την αγαπάω. ότι. επειδή είμαστε σε διάσταση, δεν με αγαπώ του ανθρώπου. Ε, εντάξει, τότε, λέω το αυτηρό προσωπικό, εγώ Όχι, όχι, όχι. Τι κάνει και αν είναι καλά. Όχι, εγώ πιστεύω, Γιώργο, που με έχει καταλάβει. Είμαι άνθρωπο που ε, αγαπώ τον Βαζούρα. Και όταν αγαπώ τον Βαζούρα, αγαπώ τον κάθε όμοιον βλέπω το πρωί, του λέω καλημέρα και ο χειρότερο με εχθρό να είναι. Λοιπόν, εντάξει, το κατάλαβα, το ξεχνάω, να τη πει καλημέρα σαν τον Γιώργο και να πω εδώ, θα το πω εγώ, είναι σαν παρένθεση για θέλω να είναι καταγεγραμμένο, γιατί η εκπομπή θα παίζεται σε επανάληψη και θα δράξω την ευκαιρία από αυτά που θα πούμε σήμερα και ακούνε οι εδώ, να. Έχουμε ένα κοινωνικό δείγμα ρεαλισμού της πραγματικότητα. Άλλο, ξεφεύγουμε και λέμε τα δικά μας να περνάει η ώρα, να ξεχνιόμαστε την καθημερινότητα και άλλο, ποια είναι η καθημερινότητα και πώς μπορεί να συμβεί στον καθένα ένα που δεν το ευχόμαστε. Εδώ όλοι είμαστε, να είμαστε μια χαρά και να μην τρελαινόμαστε γιατί χάλασε το iPhone ενώ μπορεί να χάσουμε μέλη του σώματός μας ή οικείου μας ή, ή, ή και να λοιπά τα λέει ο Ιαβέρες κάθε μέρα για τα αυτοκινηστικά, τα λέει ο Τράγκας, τα λένε όλοι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία γι' αυτό κάνουμε για αυτή την κούβέντα σήμερα εγώ θα παρέμβω επειδή έχω εσένα για άσο το μανίκι εκεί που μπορώ και έχω πέντε γνωριμίες που ποτέ δεν τις έχω νοχλήσει για ρουσφέτια παρά μόνο για θέματα σοβαρά και και Γιώργο, το... μου επιτρέπεις Παρακαλώ ε, Εγώ έχω να πω στους συναδέρφους μου Αναπηρούς κινητικά αναπηρούς Γιατί δεν θα μιλήσω για την νοητική ή Για τον τυφλό Όχι βέβαια. βέβαια Η κινητική αναπηρία ε, Δεν πρέπει να απαιτεί Πρέπει, πρέπει να, να απαιτεί Απαιτεί έτσι ακριβώς Ακριβώς Η για μένα, δηλαδή τι, να έρθει τώρα ο, ο, ο οποιοδήποτε κυβερνών ή υπάλληλο του Δημοσίου και να μου χτυπήσει το χέρι του στην πλάτη για να πει Σε καταλαβαίνω, Όχι κύριε, δεν με καταλαβαίνει. Όταν εγώ πονάω, δεν με καταλαβαίνει εσύ. Όταν μου δημιουργεί ε, πρόβλημα στη μετακίνησή μου που είσαι εσύ ή είναι ο πολίτη, ο, ο, ο συμπολίτη μου που είναι στο χωριό μου, στην πόλη μου, στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, όπου και να είναι. Αυτό είναι Το απαιτώ όπως εγώ δεν σου πλύνω με το αυτοκίνητό μου την είσον του σπιτιού σου και δεν μπορείς να βγεις γιατί θα το καβαλήσω στο αυτοκίνητο για να το χαλάσεις. Έτσι και εσύ γιατί μου βάζεις το αυτοκίνητο ή στη ράμπα ή εσύ κύριε που δεν θες να πάρεις τα 2 ευρώ από τον καφέ το δικό μου. Ε, αυτό σημαίνει ότι αυτός δεν με υπολογίζει. Δεν σε υπολογίζει γιατί κάποιο του επιτρέπει να μην σε υπολογίζει. Άμα έξω θα του πάρουν την άδεια, θα σε υπολογίζει. Μα γι' αυτό και δεν δει. Αφού το κράτο δεν με υπολογίζει, γιατί να υπολογίζει τον άλλον, ναι, το, το, δεν ξέρει. Γιώργο είναι μια ρόδα αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ δεν θα κάνω πολλά διαλύματα. Θέλω καλύτερα να κάνουμε κουβέντα. Γιατί έχει και πολύ κόσμο μέσα. Η οποία θα είναι ουσιώδη και θα την πάμε και παρακάτω. Ε, έχω εγώ γνωριμίε. Όπω και μία που είχα. Με τον Αντρέα όταν έκανε το μήνυμα ελήφθη και του λέω έλα σου πω ήταν στα καλά τώρα τότε τότε, τότε τώρα δε, δεν το συζητάμε είχαμε την τύχη ή την ατυχία τον έχουμε και συμματεί στο γυμνάσιο λοιπόν και τον πήρα τηλέφωνο γιατί να σου πω ήτανε αρχισυντάκτρια του η φιλενάδα μου που είναι εδώ κάθε Δευτέρα βράδυ στις 10, 19 Μίτσου, και την έπιασα και της λέω σου πω Κανόνησε μου ραντεβού με τότε. Πνηγόταν αυτό με τον Ανδρέα. Τον θέλω. Πήγαμε τόσο πάντα. Τα πάμε. Τα λέω για να είναι καταγεγραμμένα, αγαπητοί φίλοι. Για να δείτε ο Καρπούνι δεν μιλάει στην τύχη. Γιατί κυκλοφορούν και με χωρί περιλέμιο ελεύθερα και λένε. Και λένε ότι του κατέβει. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Και του λέω, Ανδρέα, θα μαζέψω πέντε άτομα. Δεν ξέρω αν το έχει το YouTube να το κατεβάσουμε. Αυτού, αυτού και αυτού θα κάνει ένα θέμα. Θα σκίσει. Και μαζευτήκανε αγαπητοί φίλοι πέντε αμέα ο Κώστας ο Βαζούρα που είναι στον αέρα τη στιγμή η Τζέννη, που ήταν μαζί μέχρι τώρα πάρα πολλά χρόνια δύο και κάποιοι άλλοι δεν θυμάμαι και έγινε τη κακομήρας στον Αντένα Ναι τότε ήταν και η Παναγιωταρέα που είχε βγει μαζί Ναι λοιπόν εγώ έχω δυναμή δεν την εγκαταχρώμαι γιατί ξέρω που πρέπει να χτυπάω λοιπόν και θα κάνεις το εξή. το λέω τώρα, μην το ξεχάσω και θα πάμε μετά παρακάτω να μας κάνεις περιγραφές σου εσύ. Όταν πάρεις το πράσινο φως, μετά τις γιορτέ φαντάζομαι, τώρα μόλις μπήκαμε, σε 80 μέρες έχουμε γιορτέ, δεν θα προλάβουμε γιατί κάνω κι άλλα, θα φέρεις δύο-τρει δυνατούς αθλητές ή επώνυμους από το ίδρυμα Ακρόηφ, δεν ξέρω εγώ τι, θα τους κάνεις την προεργασία, προετοιμασία και θα τους φέρουμε εδώ και θα κάνουμε... Η μερίδα. Το έχω σκεφτεί Γιώργο, και, και κάνουμε κάποια πράγματα και ε, άλλο... το έχω σκεφτεί σοβαρά. Είχα κάνει και το 16 με μια ψυχολόγο και τα λοιπά ε, για τους γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρία. Ναι. Ε, προσπάθησα πολλά πράγματα να κάνω. Είπα Α... ότι ακόμα και από τους ίδιους τους γονείς... Ε, δεν θέλουν να καταλάβουν, δεν θέλουν το πρόβλημα να το λύσουν. Ακούσε με, αγόρι μου. Άλλο να τρέχεις μόνο τώρα. Εσύ σε βλέπουν το κείμενο με το πόδι και σου λέει τι θέλει ο μαλάκας τώρα. Δού μα χαλάει την πιάτσα, όπω είπε. Ε εγώ θα πάω. Δεν θα πα. Θα πάω εγώ, αγόρι μου. Εγώ. Και θα πω ραντεβού με τον κύριο. Αν δεν το κάνετε, θα σα βγάλω σε όλα τα κανάλια. Έχω πρόσβαση σε όλα τα κανάλια τα μεγάλα και τα μικρά. Έχω. Και θα, βγεις... θα το κάνουμε, θα, το, θα, θα φτιάξουμε ένα πλάνο ναι. και το προχωρήσουμε σιγά-σιγά ναι. έχουμε το περιθώριο μετά από τις γιορτές μετά, θα δημιουργήσουμε μετά. ένα πάνελ Ναι, ναι, ναι, θα το που κάνουμε Που να ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα δηλαδή, ξέρει κάτι, ε, προχτές ήταν με τον Κυπουρόπουλο για παράδειγμα εγώ σέβομαι τον Κυπουρόπουλο για, το, για αυτό που έκανε και για αυτό που κάνει ε, αφισβητώ όμως ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα που θα μπει μέσα είναι θα λύσει προβλήματα ή θα βάλει στόχους ε, Αυτό Αν δεν έγινε προβλήματα. Δεν έγινε σε αυτό ναι. Δεν μπορεί να χαρακτηρίσουμε το παιδί επειδή το, το σύστημα Το, δεν το σύστημα τέτοι, Το γνωρίζω και την μητέρα του γνωρίζω ε, Ξέρω τι προσπάθεια έχει κάνει το παλικάρι Αλλά, ε, Εγώ είπα μια κουβέντα ε, πριν ένα μήνα και το είπα τυχαία και ήταν και ο Νίκο Βαντή Νικολάου όταν το συζητήσαμε ναι. και του λέω ότι εγώ πιστεύω σε συμμετοχική δημοκρατία. Μου λέει Κώστα τι είναι αυτό που ναι. Και του λέω ότι ναι δημοκράτης είμαι. Δεν μου πεις αν είμαι ή δεξιός. Είμαι δημοκράτης και λέω συμμετέχω σε μια δημοκρατική συμμετοχή. Δηλαδή τι αποφασίζει κύριε Υπουργέ εσύ. Πώς να ξέρω, να σου πω το πρόβλημα ποιο είναι και αποφάσισε μετά. Με αυτοί τι έχουν κάνει, έχουν μάθει και αποφασίζουν και διατάζουν, και λε και δεν υπάρχουν νόμοι. Πάντα υπάρχει τρόπο, Ρε δεν ήταν αυτός η διαδρομή που ακολούθησε εσύ, θα κάνουμε εμεί από εδώ μία άλλη. Το ότι γνωρίζει το άτομο αυτό που βγήκε με 300.000 ψήφου πρώτο στη Νέα Δημοκρατία, αυτό που έχω στο μυαλό μου εγώ, θα χρησιμοποιήσω όλο το σύστημα το δικό σου βέβαια, εσύ θα το φτιάξει από πίσω, εγώ θα κάνω τον προσινό, μα βοηθάει. Μας ναι, βοηθάει. ναι, το, ο κ. Κυπρόπλος είναι ένα παιδί μορφωμένο ε, και έχει άλλη μορφή αναπηρίας που ε, τον βλέπει ο άλλος εκεί που είναι και λέει τι γίνεται εδώ. Λοιπόν. Εγώ δεν είπα ε, το αντίθετο, λέω ότι ε, η πολιτική είναι βρόμικη για μένα. Ας την πολιτική, εμείς δεν ραστούμε την πολιτική, εμείς θα πάμε στον... εκεί που πρέπει και θα πούμε μάγκες, αλφαβήτα γάμμα, τέλος. Λοιπόν. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα χωρί ε, χρήματα, χωρί έξοδα, χωρίς τίποτε. Ναι. Ε, Απλώ να γίνουν πράγματα. Θα... Πράγματι να γίνουν. Θα λοιπόν, μαζέψουμε ναι. λεφτά. Άμα χρειαστεί 5 γιλιάρικα 10 από του. Θα φτιάξω εγώ μπάνερ και θα βάζουν εδώ λεφτά. Έχω 5 άτομα που μπορούν να κινήσουν τα νήματα από τον Πυριακό. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Εσύ. Οπότε μην αγώνεσαι. Αλλάζουν οι εποχέ. Το θέμα είναι να κινήσει, Να μην είσαι ακίνητο όπω έλεγε ο Χαρή Κλίν. Γιατί εκινήθει. Ναι, ναι, ναι, Έτσι. όχι, εγώ, όσοι τώρα, φέτος, ε, όπως και με παρακολουθείς, είχα πάει ένα, όλο τον Αύγουστο, ήμουνα ε, Μολδαβία, Ρουμανία, ε, Γύριζα. Τώρα ήμουν προχτές την πραγματική εβδομάδα στην Βουλγαρία, στο Πλόβιτ, στην Φιλιππούπολη. Ε, το τέλος του μηνός κατεβαίνω Καλαμάτα. Ε, προσπαθώ μέσα από αυτό που κάνω ε, και να είμαι και μέσα στο τέννις να πούμε. Γιατί για μένα η άθληση με συντηρεί, ε, ο αθλητισμός, ε, όταν τον εφευρέσανε οι Εγκλέζοι, τι είπανε, αντί να πηγαίνει κάθε, κάθε μέρα για αφησοθεραπείες, πήγαινε και κάνει γυμναστική, πήγαινε και ασχολήσουν με ένα, με ένα σπορ. Αυτό ήταν ε, η, η, η αφησοθεραπεία η καθημερινή. Και έτσι δημιουργήθηκαν τα παραολυμπιακά κλίματά. Ποιος θέλει να μπει μέσα να δει πώς δημιουργήθηκε, πώς δημιουργήθηκε μάλλον η παραολυμπιάδα. Θα τα καταλάβουν όλα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δείτε. Θα το κάνουμε εμείς έτσι. Θα, θα έρθουν απόξω άτομα και θα τους την κάνουμε bypass. Θα φέρεις εσύ επώνυμους του χώρου και γιατρού από το εξωτερικό... Και θα το στήσουμε το εργάκι εμείς, μην αγχώνεσαι αυτά, εγώ είμαι μοδίστρα. Όχι, αυτό γίνεται εύκολο, μπορούμε να καλέσουμε έναν θυσίατρο και έναν αθλίατρο που είναι μόνο για μας και που να μπουν γιατί κάνουν αθλητισμό όλοι αυτοί οι ανάπηροι. Και έχουμε και καθηγητές δικού μας εδώ. έχουμε, πολύ καλούς. Έχουμε και εδώ στην παρέα του Αλμπέντο Άτομα που θα μπουν μπροστά να ανοίξουν τη συζήτηση. Έχουμε ψυχολόγους, έχουμε καθηγητές, μην αχώνεσαι, από... Δουλεύει το σύστημα. Αν και εδώ, επειδή μερικοί δεν το ξέρουν, ε, εγώ ο υποφαινόμενο ε, έχω ακροτηριασμό πάνω από, τη, από το μυρό που λέμε ε, και ε, μάτωμα στο μικρονένα. Ο, ο γιατροί ξέρουν τι είναι το μικρονένα. Ω ε, μάτωμα που εκεί παραλύει. Δηλαδή κάποιε στιγμέ παραλύουν και τα, και τα δύο. Και το κομμένο πόδι, αλλά και το καλό. Κάποια στιγμή, όταν εγώ σταματήσω να κάνω γυμναστική, θα με καθιλώνω στο καρότσι. Ε, βέβαια. Έτσι είναι και ο παραπληγικός που δεν περπατάει καθόλου, ξέρει γιατί γυμνάζεται. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, λέει έλα μου το που παίζει μπάσκετ. Αυτός αν δεν έχει, καλούς κοινιακούς που όλη μέρα κινείται με το χέρι, γιατί το χέρι είναι αυτό που κινεί το καρότσι, πρέπει αυτός να γυμνάζεται. Όταν τον βλέπει τον άλλον ε, ότι παίζει μπάσκετ, γυμνάζει το σώμα του, γυμνάζει του κυλιακού, γυμνάζεται για να, να συντηρείτε γιατί αυτό είναι το πρόβλημα του καθημερινού. Έτσι. Λοιπόν, Δεν είναι ναι. όπω θα πάει να πάρει τα χάτια, θα πάει να κάνει το, το να σιλβαρίστα ή οτιδήποτε. Ναι, ναι. Σε εμά ο αθλητισμό πρέπει να είναι υγιέστατο. Έτσι. Λοιπόν, επειδή μα ακούνε από όλο τον πλανήτη, από την Αυστραλία λέω καλημέρα, έχω παρέσει εγώ παντού, μην αγώνεσαι. Θα τα κάνουμε γιατί εμεί και έργο δημιουργούμε και αποτέλεσμα και επειδή έχει μεγαλώσει και κάνεις αυτό που κάνεις και βοηθάς, τα παιδάκια που έρχονται από πίσω να βγουν από το κέλυφος αυτό της ψυχολογίας και της μιζέρια και της κατάθλιψης έπρεπε να σε χρυσοπληρώνουν λοιπόν, δεν λέμε όμως ότι μιλάμε για το χρήμα, αλλά χορηγοί μπορούν να βρεθούν εμείς μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας όπως κάνουν οι κυράτσες με τα μπικουτί και μαζεύουνε από εδώ και από εκεί για το πινάκλι και την πυρίμπα Λοιπόν τα ξέρω όσο δεν τα ξέρει κανείς εγώ Κώστα μου ξέρεις ότι έτρωγα στην αυτιλιάκη λες κι εγώ Και ξέρω και τα από μέσα δεν ξέρω τα απόξω μόνο δεν είναι... Το ξέρω ε, Γι αυτό και σου λέω το, ότι το λέω για να τα ακούνε μερικές ε, Δεν έκανα ποτέ αθλητισμό για να έχω χορηγούς Έτσι Δεν έκανα αθλητισμό για να με χειροκροτήσει ο άλλο. Ο χορηγός mm. δεν είναι κακό πράγμα γιατί Όχι όχι όλοι... δεν είπα ότι είναι κακό να βοηθήσει. Δηλαδή, εγώ στο πρόγραμμα που έκανα, αν δεν ήταν ζετό να πάρει τι 15 ρακέτες, 16 ρακέτες να μου φτιάξει να μου φέρει μπάλες για τα παιδιά κτλ. Ε, Πάραματι. Εκεί βοήθησε ο οδηγός. Ε, και τώρα που κάνω σε παιδάκια σε 5-6 παιδάκια που έκανα προπονήσει και τα λοιπά, ναι. Τώρα έχω 2 παιδάκια, δεν παίρνω λεφτά από του γονεί. Η... Με παρακάλετε, πάρε 10 ευρώ, όχι δεν θέλω. Χορη... Ναι, γιατί εμένα με γεννίζει για αυτό που κάνω. Η χορηγία κοστά είναι εφεύρημα των αρχαίων και οι Ολυμπιάδε γινόντουσαν στην Ολυμπία με χορηγού. Ναι, και... γιατί δεν γιατί... πέθανε τύχη τότε. Εδώ ε... πέρα δεν ναι. πέθανε τύχη. Θα πέσουνε. Θα πέσουμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Έχουμε περάσει καλά στη ζωή μα. Πρέπει να κάνουμε και πέντε πράγματα. Ουσιώδη. Παρα... Αυτό παραμυθιαζόμαστε. Ξέρει ποιο είμαι εγώ. Ρε, ποιος είσαι. Ένα μπουφέ με φωντάνησε. Λοιπόν, άσυ τώρα, <σχ> μην τσάντισε το. Λοιπόν, θέλω να μα πει όμω, αλλά για να ηρεμήσει λίγο, να χαλαρώ Θα πάω ένα διάλειμμα. Μου έχουν ζητήσει εδώ το τρολοκομείο που με ακούει κάθε βράδυ. Όχι, όσμον θα βάλω. Γιατί είχα μια παραγγελία. Θα πάρεις μια ανάσα για σένα νερό και θα πάμε μετά άκρος στο κοινωνικό κομμάτι του. δεν μας χέρια πόδια. Μα, θέλω να μας μεταφέρει σε αυτόν τον κόσμο γενικά τον οποίο εγώ ανακάλυψα μέσα από σένα πριν 30 χρόνια. Χώθηκα βαθιά, το γνωρίζω. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε εγώ, οι φίλοι που με αγαπάνε, με πιστεύουν, με ακούνε και διάφορες άλλε που έχω Μπορούμε να στήσουμε ένα παιχνιδάκι, όταν άλλο να στήσουμε ένα παιχνιδάκι... Να πάμε να κουνήσουμε τις πόρτες που εγώ τις ανοίγω ε, σε Υπουργεία, σε Υπηρεσίες... Αυτή η Παναγοπούλου που το παίζει παρά Ολύμπιξ, τι ρόλο παίζει ρε Μαγκα? Πιάνει σε ευαίσθητες σημείες... Ε, είμαι λίγο ευαίσθητο κι εγώ... Ε, κοίτα, εσύ, κυρία Παναγοπούλου, ε, νομίζω ότι αγάπησα την αναπηρία... Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Εσύ θα μα το πει. Ουδή έχει αγαπήσει την αναπηρία. Αυτά ουδής θα μα τα πει εσύ. Λοιπόν, άστο, μην το ανοίξουμε. Ε. Πάω διάλειμμα και θα το ανοίξουμε μετά. Γιατί εγώ δεν έχω πρόβλημα να λέμε ονόματα. Δημόσια είναι τα ονόματα. Βγαίνουν και πουλάνε τρέλα. Δημόσια είναι αυτή που βγαίνουν. Ακριβώ. Με τα μπικουτί. Θα ακούσουν και την περίπτωση τη δική σου τώρα. Και θα βάλουμε τα βιολιά να παίζουν με το νέο έτο. Μια χαρά είμαστε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, Αγωστάκι μου, αγόρι μου. Λοιπόν, ηρέμησε πάρε τα, τα νερά σου εκεί Τα τσιπουρά σου τι έχεις και... Δεν πήρουμε εκεί, δεν πήρουμε Λοιπόν, μόνο. σε ενημερώνω ότι Το Άστρα TV του Βόλου είναι δικό μας Μπορείς να βγεις εκεί σε ειδική εκπομπή Και να, γίνει, να έχει 100.000 επισκέψεις Το υπογράφω εγώ Να έχω βγει στον κύριο Μαρέλη. Θα βγει στον παντίδι το δικό μα, τα παράξενα φαινόμενα. Γιατί θα το τηλέφωνό μου να επικοινωνήσουμε. Όχι, όχι, εγώ θα το κάνω. Νησο. Δεν δίνω κανένα τηλέφωνο, δεν παίρνω κανέναν. Εγώ. εγώ μιλάω straight κατευθείαν με αυτού που πρέπει. Λοιπόν, το ένα, έχουμε κυκλώματα. Σε βγάλω εγώ σε όποιον άλλο γουστάρω. Λοιπόν, όταν είναι η ώρα. Όταν είναι η ώρα. Εγώ είμαι μοδίστρα, ξέρει. Κάνω υψηλή ραπτική χρόνια. Λοιπόν, η υψηλή ραπτική για μου Ακόμε. Το ξέρει αυτό εσύ καλύτερα από όλου. Ναι. Γιατί οι άλλοι με ξέρουν προσφάτως Είμαι ξέρεις 30 χρόνια και Λοιπόν πάρε μια ανάσα Σου κλείνω τη γραμμή δεν σου κλείνω το τηλεφωνό ε, Έχεις 3 λεπτά 4 Να πεις στον καφέ σου να πας τουαλέτα Θα βάλω εγώ ένα δραγούδι Εδώ που μου ζητήσανε Και επειδή το γουστάρω κι εγώ Και θα επανέλθουμε Η εκπομπή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα Δεν έχετε ακούσει ακόμα τίποτες she'll Λοιπόν έτσι θα πάει βραδιά, ροκ είναι ροκ βραδιά, ροκ είναι τα θέματα, όλοι οι ροκ είμαστε εδώ αγαπητοί φίλοι Και θα πάει βραδιά έτσι, εμπόλοιμη εκπομπή σήμερα, Τετάρτη ε, 2 Οκτωβρίου 2019 Έχουμε τον Κώστατο Βαζούρα, φίλο από τα πάρα πολύ παλιά, αθλητής, πιο νέος όταν ήταν Και από ένα ατύχημα που περιγράψαμε στην αρχή, μην κολλήσουμε εκεί τώρα ε, βρέθηκε στον κόσμο των αμέα όπως λέμε γενικώ όλοι και από εκεί και πέρα εξελίχθηκε ως αθλήτης και πλέον είναι θα λέγαμε οργανώτης ή προπονητής έτσι, σε ελεύθερη μετάφραση και μας λέει πράγματα τα οποία κανείς στην καθημερινότητά του βουτυγμένος δεν μπορεί να φανταστεί ότι μπορεί από ένα δευτερόλεπτο στο επόμενο να βρεθεί σε αυτόν τον κόσμο και να είναι για χειρότερα γιατί αυτός έχασε ένα Κομμάτι από το δεξί του πόδι έχει πρόσθετο μέλο. Περπατάει, αθλείται, λειτουργεί κανονικά όπω όλοι μα κλπ. Σκεφτείτε και άλλα τετραπληγικά και παραπληγικά περιστατικά και γίνεται ο χαμός. Και λένε τώρα: άρχεται η ανάπτυξη. Ας και καμιά εισαγωγή από μέλη που χάνονται κάθε μέρα στον δρόμο. Έχουν την άξη ασφαλιστικέ εταιρείε στον αέρα. Και πρέπει να αλλάξουμε μυαλά, αγαπητοί φίλοι. Διότι στο μυαλό είναι όλα. Και κοιτάτε τι ψηφίζετε και τι περιμένετε να βολευτείτε μια θεσούλα στο δημόσιο. Τα δέοντας τη μάμα σας. Λοιπόν, βάζει βρά στην άλλη γραμμή. Κώστα. Ναι, γύρω. Λοιπόν, να πω εδώ ότι η εκπομπή αυτή θα παίζεται συχνά σε επαναλήψεις και σημαίνει το βράδυ για τους φίλους που μα ακούνε από Αμερική, που είναι απόγευμα Αυστραλία, που είναι ξημερώματα και ούτω καθεξής, αφιερωμένοι στους ανθρώπους με αναπηρία σε διάφορα μέρη του σώματός τους και όχι στον εγκέφαλο που έχουμε οι υπόλοιποι και η πολιτική βεβαίω, αλλά ένα κομμάτι που θέλω να πιάσουμε γιατί η εκπομπή καταγράφεται και θα γίνει και συλλεκτική στο υπογράφο μέχρι να κάνουμε κι άλλοι να πάμε στο κομμάτι υπεύθυνοι αγώνων παραολυμπιακών που παίζονται εκατομμύρια και να συγκεντρωθούμε μάλλον να επικεντρωθούμε στην υπεύθυνη των θεμάτων αυτών στην Ελλάδα την κυρία Παναγόπουλου. Για πάμε. Λοιπόν, Γιώργο, κύριε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα που ο κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει ή από άγνοια να τον έχουν ε, να το έχουν πει διάφορα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες αγώνων και να μην σου πω και τρεις. <Λε> Η πρώτη κατηγορία είναι οι κινητικές αναπηρίες ναι. που είναι οι παραολυμπιακοί αγώνες. Μάλιστα. Που είναι 18 ακλήματα και τώρα θα γίνουν 19 Μάλιστα. Λοιπόν, στα αυτά τα 19 αθλήματα τα 18 συμμετέχουν ακορτηριασμοί, τύφλοι ε, κουφί που λέμε ε, λεζότ δηλαδή ακορτηριασμοί ε, πολιομελίτιδες τέλος πάντων όχι νοητική στέρηση Να θυμίσω εδώ στους φίλους πρόσφατα εγώ το είδα στις και το κοινοποιούσα συνέχεια ένας νεαρός και ζητώ συγνώμη που δεν θυμάμαι το όνομά του πήρε τρία χρυσά στην κολύμπηση, ναι. με, με πρόβλημα στι, στα χέρια, Έχε, στο δεξί χέρι είχε από δεν ξέρω, αναπηρία από, από αυτά που συζητάμε, τρία χρυσά και σήκω μία σημαία ψηλά. Λοιπόν δεν μπορεί να παραμυθιάζονται οι κύριοι, να παραμυθιάζουν και μας και από πίσω να γαζώνουν τα εκατομμύρια αποχωρηγίες. Πάμε στην κυρία Παναγόπουλου σε παρακαλώ. Λοιπόν, υπάρχει και η άλλη κατηγορία που είναι τα Special Olympics. Σωστός. Ε, που εκεί ε, είναι μια κατηγορία που τα παιδιά αυτά, ε, εγώ τα υπεραγαπώ, γιατί ε, δεν τα από όπως τα λέμε κοινά, στο χωριό λέμε ο τρελός, ο παπάς και ο ανάπηρος. Ναι. Ε, τα παιδιά αυτά δεν έχουν νοημοσύνη ε, στηρίζονται σε κάτι άλλο αγαπούν αυτό που κάνουν του αρέσει ε, και πράγματι επιβραβεύονται όλα για την προσπάθειά τους που βρίσκονται μέσα σε αυτό το χώρο που λέγεται Special Olympics <laughs> λοιπόν να πάμε τώρα στην Παραολυμπιάδα είναι η άλλο πράγμα η Παραολυμπιάδα έτσι ναι η Παραολυμπιάδα ναι. Ε, Όποιο την έχει ζήσει από κοντά και είναι παραολυμπιακός αθλητή αν ρωτήσεις στους 100, οι 99 θα σου πούνε ότι είναι όλα ωραία και ρόδινα. Εγώ ας πω ότι είμαι ο ένας από τους 100. Ε, αυτά που έγισα, και το 8 στο Πεκίνο, αλλά και το 2000 στην Ατλάντα, το 2004 στην Αθήνα, αυτέ οι τρεις παραολυμπιάδες ε, είδα πράγματα είναι οι παράγοντές μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αε, μπορώ να αποκαλεστώ ο κύριος Φουντουλάκης είναι πρόεδρος της Παραολυμπιακής Επιτροπής. Λένε τα καταστατικά ότι άνθρωπος που διώκεται και, και έχει δεν είναι καθαρός ποινικά, δεν πρέπει να είναι και πρόεδρος. Και όμως είναι. Έχει απαλλακτή αποβούλεγμα γιατί έχει καταχραστεί χρήματα ε, αυτοί είναι οι άνθρωποι που διοικούν ε, τους αθλητέ. υπάρχουν υγιείς αθλητέ που άμα δεν τους κάνουν τους πετάνε έξω, τους αλλάζουν κατηγορίες, δεν έπιασαν στα όρια αυτά συμβαίνουν αλλά δεν βγαίνουν να τα πούνε εγώ γι' αυτό και λέω ότι ούτε δελτίο θέλω στη Γενική Γραμματεία Αλτισμού έχω δελτίο στην ΕΦΟΑ που είναι η για το τέννις και συμπακριζόμενο με σποντία στην ΑΕΤΕΣ στην Αγγλία. Αυτό το δελτίο μου. Δεν θέλω η μέθη εκεί που είναι υγιέστατο τα πράγματα. Εδώ στην Ελλάδα όλα τα αναπηρικά σωματεία είναι σφραγίδε. Λίγα είναι αυτά που τα παιδιά προσπαθούν μέσα από δικό τους κουράγιο να κάνουν αυτά που κάνουν. Εγώ αυτό έχω να πω. Η κυρία Παναγοπούλη και ο κάθε, κύρι, η κάθε κυρία που ε, μπήκε μέσα να βοηθήσει τις παραολυμπιακούς αγκλητές αυτά ε, να τα λένε μεταξύ του. Μπήκε για να σπάσει την ανία της και για να λειτουργεί στο κοινωνικό του περίγυρο, ρε, αγόρι μου, ε, να μπαίνει χάπια. Να θυμίσω σε κάποιου που έχουν, μπορεί να έχουν κοντή μνήμη. Η κυρία Ρετή Τσόκατζοπούλου, η κόρη του Τσοχαντζοπούλου, Α. παιδί είχαν βάλει πρόεδρος μαζί μέσα στην Παραολυμπιακή Επιτροπή τι ήξερε η κυρία Δεπίτρο Καντζοπούλου από αθλητισμό και την βάλανε μέσα εκεί. Απλώς ήταν τα μεγάλα πακέτα που βγαίνουν οι εταιρείες αντί να δίνουν στους αθλητές ένα καρότσι, να δημιουργούν τις προποθέσεις πάντα έξοδας αφού δεν έχεις αυτό το επίδομά σου είναι παιδιά που δεν έχουν τα έξοδα να πάνε στα γυμναστήρια ή στους τύβους να γυμναστούν. Και αυτή ε, σου λέει... Έτσι λειτουργεί το σύστημα Γιώργο Εγώ τα βλέπω και γι' αυτό δεν θέλω Να ασχολούμαι μαζί τους ε, Όποιο θέλει ατλητής να κάνει αυτό που κάνει Το κάνει μόνος του Κοιτάξτε να δεις μπορεί, μπορεί να δίνουν ένα καρότσι στον αναπήρο Και αυτοί παίρνουν το άλλο καρότσι Με τα πακέτα το, Δεν ξέρω τα πακέτα δεν είναι πριν μπροστά Αλλά διακινούνται πολύ χρήμα Εντάξει πες τα να γραπονται γιατί εγώ τα ξέρω Δεν κάνω εγώ εδώ το Το ο ο... Εγώ δεν έχω πάρει το πρόσωπο της ημέρας. Το ξέρω. Δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ. Το ξέρω, δεν μιλάμε γι' αυτό. Εσύ είσαι σήμερα το σημαίνον πρόσωπο της βραδιάς. Εγώ βοηθάω να πεις αυτά που δεν ακούγονται. Εγώ πάντως που μιλάω με αθλητές Γιώργο του Στίβου γενικά ή της Πολύδης ή οτιδήποτε με τον μπάσκετ ε, βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή τι προβλήματα. Ε, η οργάνωση Δηλαδή βάζουν άσχετους ανθρώπους Και καλά να σου πούνε πως θα κάνεις αθλητισμό Ναι ε, Αυτό είναι τρελό Ε βέβαια είναι τρελό και ειδικά σε αναπηρική Κατάσταση αθλητισμό. Όταν συνετάω εγώ και λέω για παράδειγμα Οι προπονητές οι πιο πολλοί ε, Ένας προπονητής Που γυμνάζει είναι έναν ανάπηρο Κινητικά ανάπηρο ε, το πρώτο μέλημα που έχουν και στην Αγγλία και που μου το μάθανε είναι να πάρω τον, τον ανάπηρο, να τον πάω σε έναν θυσίατρο και να του πω «Γιατρέ, σε παρακαλώ, πες μου πώς πρέπει να το γυμνάσω και όχι να τον κάψω. Δεν θέλω να τον επιβαρύνω, θέλω να τον γυμνάσω. Να γυμνάσω αυτό που το ίδιο υπάρχουν που έχει επάνω του». Όταν βλέπεις σε μια παραολυμπιάδα ε, αθλητές που να το παρισμένοι. Πάνε ο παραπληγικό και σπάει το πόδι του για να πάρει την τόπα για να πάει να κάνει ε, δεν ξέρω τι θα να κάνει. Αυτός δεν είναι αγκλητισμός. Και όταν τον αφήνει ο παράγοντας ή τον γνωρίζει ε, τώρα τι θέλει να πούμε. Ε, κάποια τίτια δουλειά μπορεί να κάνει ο κάθε, κάθε κυρία Παναγωπούλου ή ο κάθε κύριο Παναγωπούλος. Του τώρα. Ναι, να πούμε εδώ ότι είναι πολύ βαριά βιομηχανία και υπάρχει το υγείας κομμάτι βέβαια τον που πουλάνε μέλη και τα λοιπά για τέτοιε περιπτώσει και τα λοιπά και το ξέρουμε πολύ καλά εκτός από σένα γιατί είναι και πανάκριβα τα απλά πανάκριβα δεν επιδοτούνται και για τον Λεωνίδα δεν λέω επίθετο που ήταν αρχιπλίαρχος στην εταιρεία και είχε πρόβλημα με το χέρι του το οποίο ήταν πρόσθετο το κομμάτι από τον καρπό και κάτω και ξέρω ότι ποσά διακινούνται εξαιτίας εσού και του Λεωνίδα δηλαδή από τα θέματα αυτά δηλαδή εταιρείε που είναι από πίσω και έχουν τα μέλη που τα συμπληρωματικά είναι μιλάμε για τόνους τώρα χρημάτων εγώ θα σου φέρω ένα παράδειγμα ναι. ε, συνάντησα προχτές ε, στην Ρουμανία έναν αθλητή που ήταν δρομέα με τεχνητά μέλη ναι. και τον ερώτασα για τα πέρματα που βάλει έχουν κάποια πέρματα ειδικά με τα και τα για να Σ... μπορεί να τρέχει Σωστό. με ταχύτητες. και του λέω ποιο θα πλήρωσε αυτά τα πόδια μου λέει: Τα προσωπικά μου πόδια είναι δικά μου. Τα υπόλοιπα πόδια τα πήρε ένα χοντρικό και αυτό. Η Ομοσπονδία είναι φτωχή. Η Ρουμανία δεν είχε τέλο πάντων να του πάρει, αλλά τα πήρε ένα χοντρικό. Yeah. Εδώ συμβαίνει το ίδιο. Εάν η Ομοσπονδία με τόσα λεφτά που παίρνει δεν μπορεί να έρθει σε μια συμφωνία, να τη πει ότι εγώ έχω 10 αθλητέ, φτιάχτε μου ένα κόστο για να φτιάξω 10 ελάσματα. Yeah. Και για αυτούς τους αθλητές που θέλουν να πάνε να, πάω, να έχουν μια διάκριση, μια παραολυμπιάδα. Ναι. Και όχι να κατεβάζω 200 άτομα και να έχω τρία μετάλλια. Θέλω να μου θυμίσει αν θυμάσαι, γιατί το ξεχνάω, οι φίλοι εδώ στο τσάτ και που με ακούνε, το παιδί αυτό το οποίο βγήκε τις προάλλες σε μια εκπομπή που είχε κοπεί από... Ταχύπλο, είχαν κοπεί τα πόδια του και τα δύο σε ηλικία 10 ετών. Τώρα είναι 30 τόσο το παιδί αυτό και πολύ ωραίο παιδί. Όχι, <Το> ανοίξει το μαγαζί, το μπαράκι. Πώ τον λένε, το ξεχνάω, μου θυμίσουν οι φίλοι, Το χέρι... Βασιλάκι. Το Βασιλάκι στο επίκεντρο, ξεχνάω. Δεν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, του διαφεύγεις. Θα μα το θυμίσουν οι φίλοι, Δηλαδή, αν δεν ήταν η οικογένειά του να τον στηρίξει ψυχολογικά, κοινωνικά, με συναισθηματικά και τρει ραχμέ που μπορεί να είχε οικογένεια ή το Σόι να πέσει απάνω. Να το στηρίξει το παιδί αυτό που θα ήταν σήμερα μπορεί να μου πεις. Ε, όπου θα ήταν και κάποιοι που δεν έχουν μια πλάτη ή μια οικογένεια να συνεχθεί οικονομικά. Ή αν δεν είχε ψυχικά αποθέματα όπως έχεις εσύ στην προκειμένη περίπτωση γιατί παίζει ρόλο ε, μεγάλω. Καταλήγουν ή θα πέσουν από τον μπαλκόνι ή ε, απομονώνονται. Αυτό. Μα αυτό είναι το εκεί που πρέπει να εστιάσουμε για η απομόνωση λάθη τους πετά στην άκρη. Και φτιάχνουν, φτιάχνουν τα πεζοδρόμια με τι ράμπε, τα παίρνει ο και τα λοιπά. Και σου λέει: Φτιάξαμε ράμπε και κάτι ε, παράλληλα Εγώ, πλακάκια για του τυφλού με τον μπαστούνι. Εκεί φταίμε εμεί. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Φταίμε εμεί τα πρωτοβάθμια όργανα που έχουμε. και η Κάθε πόλη έχει ή ένα νομάρχιακο σωματείο ή ένα συνδικαλιστικό σωματείο αναπήρων, κινητικά αναπήρων. Όταν αυτοί πάνε και χαϊδεύουν του, το κάθε δήμο, το κάθε περιφερειάρχη. Και ζητάνε ε, χορηγήστε μα γιατί έχουμε έξοδα τα γραφεία κτλ. Και, ε, και δεν κοιτάνε επί τη ουσία για τα μέλη του να κάνουν καλύτερη ποιότητα ζωή την επόμενη μέρα. Ε, εγώ ε, τι να πω τώρα. Ρε Αγόρι μου, από εσά. Από εσύ από... ξεκινάμε πρώτα. Κώστα, από εσά που έχετε μπλέξει αυτή την περιπέτεια και δημιουργούνται οι σύλλογοι και η, ε, η γραμματεία κλπ. Αυτοί που μπαίνουν μέσα και. Επιχορηγούνται τα γραφεία, στηρίζουν μέσα από εσά την ύπαρξή τους. Είναι ανύπαρκτη, είναι ψυχολογικά άρρωστη. Μα όχι μόνο αυτό. Εγώ, εγώ επιβραβεύω αυτό που λες και επικροτώ και, λέω το... και συμπληρώνω κιόλα ότι ε, αξι... Νομίζουν ότι είναι κάποιοι και έχουν και αξίωμα. Ε, να... Πρέπει να τον αποκαλεί πρόεδρο ή γραμματέα ή έφορο. Ναι. Ξεχάσανε ναι, ναι. ότι ηρεμήτσο. Τι έκανες πριν Εγώ όμως έχω πει και το άλλο Και θα το κάνω η τώρα κουβέντα μπροστά ε, Σε παρακαλώ ε, Ο πατέρας μου Ή ο δικός ο πατέρας Όταν δούλευε Μας είχε ασφαρισμένοι έτσι ναι Όσο ήμασταν ναι, Σωστά; Όταν πήρε κάποιος ένα μηχανάκι Και τον εκτύπησε ένα αυτοκίνητο ε, Ποιος πρέπει να πληρώσει Για την πλάτη που θα υποστεί Ο νεαρός Ελλάδε. Στο εξωτερικό, ακόμα και στη Ρουμανία, ακόμα και στη Βουλγαρία, κάποιος μου παθαίνει τροχείο ατύχημα ή ο άλλος έπεσε από το δέντρο, πήγαινα να κόψει κορόμιλα και έπεσε. Εκεί δεν τον ασφαλίζει ο ασφαλιστικό του Το εργατικό ατύχημα ασφαλίζει ο φορέας και σου δίνει επίδομα παραπληγικό ή οτιδήποτε. Εδώ πήραμε τη μηχανή, σουρωμένη... Πέσαμε στο χαντάκι, το, τα, τα ταμεία πληρώνουν αβέρτα καρότια. Όχι κύριε, σε τρακάρισες ή ο παθόνε πλήρωσε. Αυτό είναι νομικό που θυμάσες στο δικαστήριο το δικό μου ότι είπανε του, του εργαζόμενου. Έτσι είναι και επετιότητα στον άλλον. Δηλαδή επειδή είσαι στο χαντάκι πρέπει το κράτος να σου δίνει 1.000 ευρώ το μήνα. Ναι. Ή επειδή σε τρακάρισε το αυτοκίνητο να πάνε τα πάνε να Δηλαδή να πάρει στα δικαστήρια και να πάρει από την ασφαλιστική εταιρεία κάθε μήνα αυτό που πρέπει για όσο θα Γιατί την πλήρωνε την ασφαλιστική. Ερατέ Γιατί όμως τα φορτάσαν όλα στο δημόσιο λέει στα ταμεία μας. Γι' αυτό και τα ταμεία ε, λες τώρα ότι αυτό που ψάχνουνε οι μαϊμούδες ανάπηροι. Εγώ όταν πήγαμε τον Βρούτσι και συναντήθηκα αυτό το είπα. Κύριε τον ανάπηρο τον έκανα εγώ, δεν τον βάπτισα εγώ. Τους γιατρούς, πάτε τους γιατρούς. Έλατε εδώ κύριε. Τι υπογράψατε, πού το σύντατε. Και έλα εδώ ο κάθε ένας που το συντατε και ελα εδω ο καθε που το επαθε στο ατύχημα κύριε. Μα έτυχε με το μηχανάκι στην ασφαλιστική εταιρεία, όπω εκτύπησε. Εσύ, επί Χουντίνη δεν ήταν σε ένα μέρο, ποιο ήταν που ήταν 400 κάτοικοι και ήταν όλοι, παίρνανε επίδομα τυφλού και ήταν ταξιτζήτε. Και... Αυτό να ρωτήσουμε τον κύριο Κουρουμπλή, ε, Γιατί δεν είναι εδώ τώρα. <σχ> Τα ξέρει αυτό. Το κύριο Κουρουμπλή, να το ρωτήσουμε. Τα ξέρει αυτά αυτό. Ποιο δεν το ξέρει. Ε, δεν ξέρω, έλεγε δεν ξέρει τίποτα για αυτό, ρε παιδί μου. Καλά, δεν είπα ότι αυτό είπε, υπόγραφε. Δεν μου λε τώρα. Αντί να πώς... δείξει μια ολόκληρη πόλη με επιδόματα παραπληγικά και τυφλού. Εμένα αυτό ο άνθρωπο με έχει προβληματίσει γιατί όταν έγινε η πετροκυλίδα στη Σαλαμίνα με ένα βαποράκι που άνοιξε από κάτω και έγινε μια ρήπαση, πήγε να δει τη ρήπαση. Με... Πώ πήγε να δει τη ρήπαση, Όχι, τη λέει ο Βασιλάκη. Ο συνοδό του λέγεται Βασίλη. Το ξέρω πολύ καλά. Και του μεταφέρει αυτό το ε, γεγονό. Εμείς εμεί οι ανάπηροι γνωριζόμαστε χρόνια τώρα. Επειδή γνωριζόστε χρόνια, γι' αυτό θα φτιάξουμε εμεί την πατέντα τη δικιά μας και μετά τις γιορτές θα την πάμε να τη σερβίρουμε με ένα ωραίο κουτί και με κορδελίτσα από πάνω. Να σου πω το, το τελευταίο για να καταλάβουν και οι ακροατέ τι έχουν να κάνουν με το, το, το ό,τι γνωρίζω εγώ. Ε, ο κύριος ε, Βαρδαγαστάνης. Με, το, με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών που ήταν ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος έχουν έρθει στο Αφιθέατρο στη Λάρισα και είναι μια ημερίδα που μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε τις ταυτότητες των αναπήρων Μάλιστα Όπω την έχουν όλη η Ευρώπη. Που επάνω γράφει το ποσοστό και το βαθμό αναπηρία που έχει ο καθένα. Γιατί δηλαδή, εγώ είμαι ακροτηριασμό με το τάδε χτύπημα έχω αυτό το ποσοστό αναπηρία. Περίμενω είναι η ταυτότητα μου αυτή. Όπω είναι το ΆΜΚΑ. Σε αυτό. Σεστό. Γιατί δεν συνέχισε και ξέρετε του είπα εκεί που μιλάγαμε. Και λέω και, κύριε Βαλταγαστάνη, συγγνώμη, γιατί να μην τηρηθεί αυτή η κάρτα. Δεν συνέφερε γιατί δεν μπορούσαν να βγουν μαϊμούδε από εκεί. Αχ αγόρι μου τώρα, γιατί λες για ζωλογικό κήπο εδώ, μιλάμε για ανθρώπους τώρα. Ναι αλλά ξέρει κάτι, εμένα, εμένα ευτυχώ γράφτο λίγο και σας έτσι ότι να γράψουν ο βαζούρα Βαζούρας, ενικός, με τον Βρούτσι, και του είπα. Λέω σου δίνω ένα χρόνο ό,τι μου δίνει το κράτος, σαν σύνταξη και δες μου ένα μηνιάτικο. Δικό σου. Ναι, ένα, ένα μηνιάτικο του Υπουργού ναι. Ο Υπουργό παίρνει 17.000 εκατομμύρια. Ναι, 7 είναι τα μπροστά Τα πίσω δεν τα ξέρω Όχι, 17 νόνιμα Γιατί... Αυτά που μας δείχνουν Λένε Εγώ 7... το είπα, πάρε μου αυτά τα 10 που μου δίνεις Και τόσο με τα 17 Και θα φωνάζουν Ναι, ναι, τέλος πάντων μπορεί να κινητοποιηθούμε Να κάνουμε κάτι έστω για την τιμή των όπλων Διότι δεν μπορεί να καθόμαστε Να βρίζουμε αυτού που ψηφίζουμε Και να λέμε Τραλαλά, τραλαλά, δεν γίνεται με το τραλαλά, δεν γίνεται πάντως... Όχι, αλλά επανέρχομαι σε αυτό που είχα πει, ναι. εγώ δεν επαιτώ, απαιτώ. Πάνω... Να, ε, να εφαρμοστεί ο νόμος επάνω μου και οτιδήποτε και να σου φέρω και ένα παράδειγμα ναι. που δεν είναι προς μου, αλλά θα το πω. Εγώ ε, το Μάρτιο είχα πάει στη Βίτολα εδώ στο παρεμονάστολο στη Ζασκόπια, ήταν δύο παιδάκια που έπρεπε να τους να, μαζί με τον προπονητή τους εκεί να τους μάθω πώς θα λειτουργήσουν με το καλούς κτλ. και... Είγα <Γυγε> Γιώργο, έφυγα από τη Λάρσα, πήγα το πρωί 9 ώρα. Είμαι εκεί, 12 η ώρα τελειώσαμε, μια, 2 ώρα τελειώσαμε και μου κάνανε νιώθω το την τραπέζι. Και έπιαν δύο ποτηρέ και κρασί. Και με το που βγήκα έξω από τα σύνορα, στα τέσσερα χιλιόμετρα με σταματήσαμε, με βρήκαν ότι ήμουν αφιωμένο, μου αφαιρέσανε το τίπλο μα 6 μήνε. Δεν έκανα τίποτε. Περίμενα και το πήρα το τίπλο πριν τρει μέρε. Το τίμημα μου το πλήρωσα. Ναι, <Γυγε> άλλοι. <Γυγε> <Γυγε> <Γυγε> <Γυγε> <Γυγε> <Γυγε> <Γυγε> που κάνουν τα στραβά μάτια στην Ελλάδα για την αναπηρία, γιατί δεν πληρώνουν και δεν τηρούνται το νόμο για αυτού. Γιατί δεν ξέρουν ποιο γιατρό έχει υπογράψει το φάκελό μου. Έλα, τώρα τα ξέρουν. Γιατί δεν μας το... χροειδεύουν και σε εμάς θα μπωστά, αλλά και στον κόσμο. Δηλαδή παραπλανούν τον κόσμο και έχουν μάθει τώρα ένα, ε, μια οικογένεια που δεν γνωρίζει. Και εγώ αυτό που πει ότι υπάρχουν σε κάθε δήμο να υπάρχει ένα γραφείο με ένα κομπιούτερ που θα είναι μέσα όλοι οι νόμοι που αφορούν τον κινητικά ανάπηρο ή γενικά τις αναπηρίες. Της περιοχής συγκεκριμένες. Ναι, όχι γενικά. Ό,τι νόμο, δηλαδή όταν ο ανάπηρος θέλει να εξυπηρετηθεί, δεν θα πάει στον δεξιάρχο, δεν θα πάει στην Ινδία app, Θα πάει εκεί που πρέπει να πάει. Είναι ένα γραφείο που θα εξυπηρετεί άτομα με κινητικά προβλήματα. Τελείωσε. Γιατί δεν δημιουργούν ένα τέτοιο γραφείο. Γιατί πόσου να διορίσουν μέσα ανάπηρου από την εγκεφαλικά. <συμπίστε> Τα Άμα δεν φωνάξουμε κι εμείς να συμβεί κάτι, τότε δηλαδή τι, ε, θέλω τρεις κλητήρες στον Δημαρχείο γιατί αλλάζουν οι λάμπες, μια χιά. Δεν αλλάζουν τίποτα, είναι 300 κιλά ο καθένας. Εγώ μόνος μπορούν να βάλουν ένα από αυτούς 300, να δουλέψει ένα κομπλίδι και να πηγαίνει ο άλλος και να μην ενοχλούμε. Δηλαδή εγώ πηγαίνω στην τράπεζα καμιά φορά να κάνω κάποιες εργασίες και μου λέει ο τραπεζικός που με γνωρίζει. Μου λέει ο Κώστα π εγώ να ο καθιστώς. Αυτό με προσβάλλει που βάζει εκεί, ότι τα αμαία ε, μπορούν να περάσουν. Όχι, ρε φίλε. Όχι. εγώ έχω πρόβλημα να περιμένω. Ε, Κώστα, έχει, έχει τη λογική του αυτό. Εντάξει, μην πάμε σε όλα έχει, τα... Έχει, έχει για το γέροντα, έχει για τη μητέρα που είναι το παιδί και κλαίει και δεν ο, μπορεί ο, να κάτσετε. Όλα αυτά. Τα όλα αυτά. Αυτός, που έχουν, αυτός έχει προτεραιότητα. Εγώ, το να περιμένω, πέντε λεπτά στην ουρά, που κάθομαι στο καρότσι και ο κάθε παραπληγικός, ε, δεν πιστεύω ότι βιάζει τόσο πολύ. Μακάρι, μακάρι άκουσα να δει να ήταν αυτό το πρόβλημα των ε, ανθρώπων σαν και εσένα και να το συζητάγαμε. Ε, έχει μια λογική, δεν στεκόμαστε εκεί. Είναι πολύ μικρό μπροστά σε άλλα σοβαρά ε, το να σου πει περάστε πιο μπροστά να εξυπηρετηθείτε. Δεν είναι και το θέμα, ε, αδερφέ. Το όμω, ε, εγώ πιστεύω και ότι από τα μικρά που άλλου δίνουμε τι λαβέ. Λα εσύ έχει προτεραιότητα, εσύ δεν πλήρει διότητα γιατί είναι αναπηρικό το θέμα. Όχι. Το... Πρέπει και εμείς οι ίδιοι να κάνουμε την αυτοκριτική μα και πράγματι αυτό που πρέπει να, πα... να μου παρέχει το κράτος, να μου το παρέχει αυτό που δικαιούμε. Κώστα, κοίτα, το πιο σοβαρό είναι αυτό που είπαμε πιο πριν. Οι ίδιοι συγκάτοικοι τη κοπέλα φωνάζανε γιατί η κοπέλα δημιούργησε. Ένα τρόπο να πηγαίνει σπίτι τη Διότι δεν ήταν εκ κατασκευής έτσι Διότι οι πόλεις στην Ελλάδα Είναι χτισμένε για Εντός εισαγωγικών αρτιμελής Έτσι και σκοντάψει τελεία Σου λέει να πρόσεχες Δεν την πληρώνει ο δήμαρχος Δυστυχώς δεν είναι στημένα τα πράγματα Σε κάποια που δεν κοστίζουν ε, Δομημένα σωστά Εδώ δεν είναι άλλα τώρα θα είναι αυτά λοιπόν, Όχι εγώ, το, δεν... Δεν με δαινίζω, έχουν γίνει πράγματα Πράγματι έχουν συγκεκριθεί ναι. καταστάσει. δηλαδή εγώ θυμάμαι ε, π, π, Τι να πω. Το 92 δεν υπήρχε τότε Ακόμα η ράμπα στην Ακρόπολη Τώρα φτιάξαμε και ράμπα, τυχώ. Ναι, μα ε... θέλω να σου πω ε, Με κάτι που λέμε εμείς εδώ, κάτι κάπου αλλού Ή να βγεις σε ένα άλλο κανάλι εσύ Ο Χίοψη Αυτού του στήλει άτομα ε, Η πίεση δημιουργείται Γιατί υπάρχει και το άλλο ε, λόγω των προβλημάτων που έχετε δημιουργείται μία ευαισθησία και μία συγκίνηση στον απλό κόσμο αυτοί φοβούνται ακριβώς την αντίδραση αυτή σου λέει καλά εγώ περπατάω κοιμάμαι, σηκώνομαι ο άλλος δεν μπορεί, κάνε κάτι και το φοβούνται, στο λέω εγώ ξέρω από μέσα από σκέπτονται τώρα, μην αγχώνεσαι και εγώ ξεστημουθήμισες τώρα θα στο πω έτσι σαν κάτι που είχε γίνει ε, το 96 που είχα πάει στη Γαλλία για να παίξω στη μειχτή Ευρώπη στο μπάρκετ ε, είχαν διοργανώσει εκεί η Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων. Είχε δημιουργήσει, περνούσε μάλλον ένα νόμο και πρέπει να το κατεργήσουν. Και είχαν ξεσηκωθεί οι ανάπηροι. Και μου λένε κάποιοι αθλητέ εκεί, μου λέει θα έρθει. Λέω πού να έρθω, θα πάμε λε στο Υπουργείο απ' έξω. Λέω τι να κάνουμε, Γρία, πάμε να διαμαρτυρηθούμε. Πράγματι μου δίνουν ένα χαρτί, μου το εξηγεί ο άλλο τι ήταν. Ήτανε, ήτανε διαμαρτυρόταν γιατί ο νόμο δεν προέβλεπε και για αυτού κάτι. Ναι. Λοιπόν πήγαμε εκεί, βλέπω για μια στιγμή. Γιώργο κάποιον δημοτικό υπάλληλο να φέρει μια λυσίδα και να την ανάμεσα τα καρότσια. Πολύ ήρεμα, πολύ ήσυχα ούτε να σταματάνε την κίνηση στον πεζοδρόμιο επάνω. ήμασταν ε, καθίσαμε τρεις ώρες και είχαν διαβουλεύσει με τους ε, τελος πάντων <κυρίζει> οργανωτές με τους, τους αρμόδιους Βγήκε ο Υπουργό, ανακοίνωσε στα γαλλικά ότι δεν περνάει ο νόμο, κατεργείται. Την και φύγανε. Διεκδικήσανε και λέω: Κοίτα πώ διεκδικούν οι άνθρωποι. Δεθήκανε με αλυσίδε μέχρι να του έρνε το οκ. Okay. Ναι, να μην κουνηθεί. Ενώ έχει δει πω την ΕΣΑΕΑ να βγάλει ανάπηρου στον δρόμο, και αν έχει βγάλει πιο πολύ είναι η συνοδοί παρά οι Ναι, πιο πολύ είναι παρά οι ανάπηροι. Πάρε μια ανάσα να βάλω ένα τραγουδάκι αγόρι μου. Λοιπόν εδώ είμαστε με τον φίλο μου τον Κώστατο Βαζούρα, στα νιάτα του αθλητής παραολυμπιακών και Πρωταθλητή, Τώρα βοηθάει από άλλη θέση και κυρίως προπονητική και ψυχολογική υποστήριξη το κατέχει και τόσο αναγκαστικά λόγω που στη θέση που βρέθηκε το σπούδασε και όλα το αντικείμενο. Έχει πάρει για τα πτυχία του και έτσι κανεί δεν μπορεί να του πει τίποτα επανερχόμεθα. Ακούμε Death Αγαπητοί φίλοι, αλμπέντοδεκατέσσερα.com Έχουμε σε ανταπόκριση από τη Λάρισα τον το μου τον Κώστατο Βαζούρα, η αθλητή ΑΜΕΑ, και τώρα από άλλη θέση, προπονητής προπονητή και υποστηρικτής νέων παιδιών που έχουν μπει σε θέματα, τέτοια προβλήματα κλπ. Κινητικά και όχι μόνο. Και συζητάμε όλα αυτά τα θέματα. Περιγράψαμε στην αρχή πώ από ένα ατύχημα κυριολεκτικά από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε σε άλλο πλανήτη, σε άλλο κόσμο, σε άλλη ψυχολογία, σε άλλε καταστάσει. Κάτι που μπορεί συμβεί στον οποιονδήποτε από εμά. Γιατί έπεσε το ποδήλατο, γιατί τράκαρε, γιατί, γιατί, γιατί. Γνωστά είναι, μην τα λέμε. Και επειδή είμαστε και 300 χρόνια φίλοι με τον Κώστα, θα βγαίνει συχνά εδώ. Κατά καιρούς, να μας λέει τα δεδομένα και εφόσον κατέβει στην Αθήνα θα συναντούμε να οργανώσουμε και πράγματα που πρέπει να γίνονται Εμεί με τη δυναμική, τη δικιά μας και αυτό με τι γνώσει που έχει μόνο του Βούντεμ Πατρέχει, το αντιμετωπίζουν λέει έλα μωρέ τώρα ήρθε ο, ο Βαζούρας τώρα αού αού αού δεν είναι έτσι έχουμε διασυνδέσει, εγώ προσωπικά φιλίες σε πολλά μεγάλα κανάλια που λέμε και πάρα πολύ γνωστούς δημοσιογράφου και μπορώ να το προτείνω. Να προβληθεί με πια είναι να βγει να μιλήσει και αν κανείς από τι κατοικές υπηρεσίες ή αλλού βγει να το κοντράρει ξέρει και πώ να αντιμετωπίσει την κατάσταση γιατί είναι 30 χρόνια στο παιχνίδι αυτό. Από το 89 από νεαρός. Λοιπόν και θα, να πάψεις να πασχίζεις μόνο σου αγόρι μου γιατί δεν γίνεται μεγάλο. Λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα και τις Γνωριμίες και τη γνώση Εγώ απέκτησα από να Έχω γίνει καθηγητής που Γιατί μου λες και λεπτομέρειες Πώς αλλάζεις ε, τότε που άλλαζες Τα μέλη κλπ και και Είναι μια εμπειρία και μου έχει κάνει καλό Δεν σου κρύβω Κωστάρα Διότι μέσα στο περιβάλλον που έπαιξε Και έμπλεξες Και εγώ ήμουν κοντά σου Αντιλήφθηκα ότι Λέω για κατσέλωμα,γκά. Μπορεί στα καλά καθούμενα να σου συμβεί κάτι. Πρέπει να έχει το μυαλό σου έτοιμο και προετοιμασμένο. Και επειδή όλοι φαινόμεθα αρνητικοί, νομίζω ότι εγκεφαλικά δεν είμαστε και κάθε μέρα χειροτερεύει αυτό, προτείνω, Κώστα, προτείνω yeah. να πα μια και ταξιδεύει παντού, να πα να μπει από την Τουρκία με καμία λέμβο, να έχει βάλει λίγο make-up στη μούρη, αν και είσαι μελαχρινό, να δηλώσει Μοχαμέτη. Να έχει όλα τα καλά του Θεού Σε αυτό το σκατοκράτος που καταλήξαμε να ζούμε Και το βρίζουμε το κράτος Δεν βρίζουμε την πατριδα Το κράτος βρίζουμε Είναι άλλη έννοια Λοιπόν να πά να γίνεις μοχαμέτης αγόρη μου Κοίτα Γιώργο ε, ε έχω ταξιδέψει και στην Τουρκία με το αυτοκίνητό μου έχω πάει στην Ατάλια δύο φορές Φαντάζομαι ότι έφυγα και πήγα χίο τσεσμέ απέναντι με το αυτοκίνητο να κατέβηκα Ατάλια δύο φορές ε, είδα τον κόσμο τον απλό ο πουλός ο πολίτης ε, είναι όπως ήμασταν εμείς το 70 να φανταστείς τέτοιες καταστάσεις ε, τα πολιτικά τους παιχνίδια τα παίζουν και οι Τούρκοι τα παίζουμε και εμεί εδώ το θέμα είναι ότι ο ανάπηρος στην Τουρκία ε, δεν μπορώ να πω ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση. Αλλά ας έρχουμε στα δικά μας. Ε, εγώ πάντως, πάντως πιστεύω ότι η μεγαλύτερη ζημία ε, που δημιου, του δημιουργείται του έρχεται η αναπηρία ή εγγεννηθεί όταν είναι εγγεννηθεί εκεί είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα ε, όταν γεννιούνται με διάφορες και έχει να κάνει ε, ο γονέας πόσο εκπαιδευμένος είναι ή πόσο πρέπει να εκπαιδευτεί ώστε να αντέξει τις συνθήκες μέσα σε ένα κράτος που είναι μπορώ να πω ότι πολύ λίγα μπορεί να του δώσει ενώ πολλά περισσότερα πρέπει να κάνει η οικογένεια ή το περιβάλλον που ζει ε, εκεί υπάρχουν πράγματι ε, ανθρώποι υποστηρικτές όπως τους ονομάζουν στο εξωτερικό υπάρχουν τέτοια άτομα δηλαδή να φέρω ένα παράδειγμα ότι στην Σουηδία στην Ορλανδία τα ιδρύματα που έχουν που είναι και ιδιωτικά αλλά και κρατικά ε, οι εργοθεραπευτές οι ψυχολόγοι, να το πει έτσι, είναι α, όλοι αυτοί είναι άνθρωποι κινητικά ανάπηροι. Ο άλλο θα πάει με το καρότσι, θα μιλήσει με τον ασθενή, θα μιλήσει με, με, το, με, το, με του ε, συνοδούς. Γιατί ξέρει τη θα... θέση που βρίσκεται ο άλλος. Ναι, και έρχεται και του λέει ότι ξέρει κάτι. Εδώ που είσαι τώρα, ήμουν και εγώ, όταν είσαι. Και που είναι ο άλλο, που νοσηλεύεται. Και ξέρει ποια η θέση κομμάλος. του. Τι του λέει, έλα να δεις τι το τον και πηγαίνει ή παίζει τέννις ή παίζει μπάσκετ ή παίζει τάβλη ή παίζει ντάμα. Παίζει. Βγαίνει έξω. Έχει επαφές. Όταν βλέπεις μια οικογένεια εδώ και μεσημερεί όλη μέρα στο κλάμα, «Αχ, γιατί το είπα το παιδί μου αυτό, ε, γιατί το έκανε εκείνο ε, για το άλλο, ε, και καταλαβαίνεις ότι εκεί είναι όλο το πρόβλημα». Εκεί είναι οι Ομάδες υπάρχουν άτομα. Εγώ δεν είμαι ότι λέω ότι είμαι μόνο εγώ. Υπάρχουν και άλλοι αναπηρία. Μπορούμε να βρεθούμε όλοι μαζί με ένα συντονισμό όπου ο καθένας από τον τόπο του και να λέει «Θρει κάτι, εγώ με σφυλάρισα. Πόσα κέντρα έχουμε τρία. Πόσα νοσοκομεία δύο. Τι λέει. Όταν παθαίνει κάποιος μια αναπηρία τελειωμένη. Έχει αγκαλιά. Οι, οι γιατροί αποφασίζονται ότι αυτό είναι το στάδιο του.» Πλέον αναλαμβάνησες ο ψυχολόγος από το νοσοκομείο ή το κρατικό φορέα μαζί με εμένα να πάμε να τον επισκεφτούμε και να του πούμε δύο πράγματα, να μιλήσουμε. Η Οι οικογένεια πρέπει να, μιλήσει, να τους μιλήσει και σε αυτού. Δηλαδή όταν παθαίνει κάποιος μια αναπηρία, εγώ το ζησαγώ, ε, μου λέγε, ε, έλεγα εγώ μάνα ένα ποτήρι νερό. Όχι, πρέπει να πάω να το πάρω μόνος μου. Ναι. Να πούμε Ο εδώ. να το ε, με το νερό. Να πούμε εδώ, Κώστα, ότι όταν συμβεί κάτι σε κάποιον όπως και σε Σενάπη, του προκειμένου για αυτό που μπαιδιάσουμε σήμερα, αλλάζει και η ζωή τον, του περιβάλλοντος του του στενού. Δηλαδή, γονεί, αδερφιά, οικογένειά του, αλλάζει το σύστημα όλο. Όλο, ναι, ναι. Και εκεί είναι ότι πόσο πρέπει να το στηρίξουμε εκεί, εμεί οι ίδιοι ανάπηροι. Πρώτον, και εγώ να, να μην πω, άντε να πάλουμε και τα σωματεία μας μέσα. Όταν δεν ενημερώνεται το νοσοκομείο ότι αυτός έπαθε μια βλάβη, ε, ότι είναι παραπλήρικος ή μου κόψαν το πόδι. Πώς αυτό το άνθρωπο θα πάει να τον ανεβάσουμε. Ναι, Αφού τον με φωνάζουν, εγώ έχω μάθει, άμα θέλω κάτι ζητάω βοήθεια. Ναι, Αυτοί γιατί δεν ζητάνε από εμά, όχι τη βοήθεια, τη γνώση μας. Δεν δηλαδή είναι με 30 χρόνια ανάπηρος. Κάθε μέρα βιώνω την αναπηρία μου και ξέρω πώς μπορώ να την αξα... γίνομαι καλύτερος. Κοίταξε, Κώστα. Όταν βλέπω ε, από τα νοσοκομεία που βγαίνουν έξω οι γονείς ή βλέπω τον ανάπηρο και μου κάνει «Όχ, φοβάται να μην από το καρότσι» δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ ένα, ένα χέρι, δεν σου λέω πόδι γιατί υπάρχει το στηρικτικό, ένα χέρι σπάς και αισθάνεσαι άσχημα. Πολύ μάλλον να σου έχει φύγει ένα μέλος άπαξ απαντό από πάνω σου. Είναι ε... δύσκολο Γιώργο, ε... Ε, κακά τα ψέματα και ε? εγώ το πιστεύω αυτό, ότι είναι πράγματι δύσκολο. Εγώ βλέπω και εδώ σε, σε έχουμε δύο, τρία Κέντρα από καταθάσεις, η αρρωγή, ο άνομος, κλπ. Δηλαδή. Έχω επαφές και με τα δύο και πηγαίνω καμιά φορά και για βόλτα. Να δω ε, τι συμβαίνει, ε, αν κάποιος με έχει ανάγκη να μιλήσω με κάποιον, ε, να πω θέλει κάτι να σε βοηθήσω, να του πω ε, γίνεσαι και κακός τα μια φορά. Σου λέει τι εδώ. Ε, δεν θέλω να βλέπω τον ανάπηρο. Ε, πάει η εποχή που ο ανάπηρος έξω από την εκκλησία και πετούσε. Σωστά, ναι, καλά έκανε και Οδηγάει αυτοκίνητο, άλλοι δουλεύουν, άλλοι έχουν τι επιχειρήσει του, άλλοι κάνουν κάτι άλλο. Έχουν οικογένεια. Ναι. Έτσι ο Βασίλη. Και ε, ε, ε, Βασίλη. δηλαδή, προσπαθούν ε, να μην δημιουργούν πρόβλημα και στο συμπολίτη τους Εσύ είσαι προνομιούχος σε σχέση με άλλε αναπηρίε. Ο Βασίλη Οκαρίδη από μικρόβιο στα 15 του έμεινε ανάπηρο. Ατυμέ και κάτω, off, δεν λειτουργεί τίποτα. Ναι, ο Βασίλη όμω ε, δεν είχε και στήριγμα. Δεν είχε και στήριγμα. Αυτά, γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή ε. ο Βασίλη, ετοιμάζεται πολύ καλά, ε, έμενε στο ίδρυμα να πυρώνει πάνω σιγά-σιγά ναι. ε, στο κέντρο φιλοξενία. Ναι, γιατί δεν είχε άνθρωπο να τον στηρίξει. Α, μπράβο, να τον έχει στο σπίτι, να του δημιουργήσουν τι προποθέσει για ε, πάνω μέσα. Δηλαδή όταν ε, καταργήθηκε και το ίδρυμα Σαμπελοκήπου ναι. ε, που ήταν οι ανάπηροι, ε, όταν είπαν ότι να βγουν έξω να νοικιάσουν σπίτια, έλαντε, πώς θα νοικιάσει σπίτι ο άλλος όταν δεν τον δέχεται πολλή κατοικία. Αυτά, εγώ είμαι εξοικειωμένο γιατί έτυχε στην Κυψέλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα και μένω, στα 50-150 μέτρα ανάλογα την περίοδο... Και το, το χρόνο παθήσεων. Στην Αγία ε, Ζωνής είναι το Ίδρυμα Αναπήρων εκεί και τα καροτσάκια. Εγώ πιτσιρικά σε έβγαινα να πιω καφέ ή να πάω να πάρω ψωμί της μάνας μου και τα καροτσάκια ήταν στην πλατεία εκεί στην Αγία Ζώνη εκατοντάδες, δηλαδή είναι εξοικειωμένο το μυαλό μου και το μάτι μου Γιώργο, ξέρεις τι άλλο με ενοχλεί που εσύ το ξέρεις ότι πολλά πράγματα τα έχουμε συζητήσει κιόλας ε, εδώ υπάρχουν δύο-τρία ιδρύματα στη Λάρισσα που έχουν μέσα παιδιά με νοητική στέρηση, με διάφορα διάφορε αναπηρίες. Ναι. Αυτά λέγονται κέντρα απασχόλησης, συμμερίσεις, απασχόλησης, κλπ. Όταν βλέπεις ε, τον νοσηλευτή ή αυτόν που τα προσέχει και τα αποκαλεί, έλα να λάμε από το πέρασμένο και εκείνη την ώρα μου να πάρω ένα όπλο και να τον καθαρίσω. Ναι, αυτός δεν μπορεί να του κάνει κάποιος ε, μάθημα με κάποιο τρόπο, δεν υπάρχει ανώτερο να πας να πεις λαδό, Πώ φέρεται έτσι αυτό στο παιδάκι και τα λοιπά. Παιδί, ο ανώτερο νομίζω ότι έχει και περισσότερο γνώση Ναι είναι και αυτό ρε παιδί μου τώρα. Έχουμε στελεχώσει πράγματα που έπρεπε να κάνεις να στελεχωθεί ο Λαγογιάννης ε, ο καλύτερος φυσίατρος στην Ελλάδα που όταν πρωτα έφτιανε, η οι φυσίατρος στην Ελλάδα ήταν καθηγητή, Ήταν στο ΠΠΑ και μου λέγε ε, Κώστα η αναπηρία Είναι οπτική σε εσά και εσεί πρέπει να την κάνετε να την μεγαλώσετε Για να την βλέπει ο άλλος καλύτερα γιατί δεν το καταλαβαίνει Νομίζω ότι η αναπηρία είναι και ανυκανότητα Λοιπόν Όταν ε... θέλει ένα φυσίατρος εγώ... αυτά εγώ τάτι να πω Όχι δεν είναι ανυκανότητα είναι, Για μένα είναι ε, πρωτεύον ε, βέβαια είναι πρωτεύωνο. Λοιπόν, έχουμε εδώ καλησπέρα σα. Το φίλο μου τον Δημόκρητο από την παρέα, τη μεγάλη που μα ακούει εκεί από το Σίντεϊ. Καλησπέρα, αγάπη πολλέ. Μα ακούνε από όλο τον πλανήτη και θα πιάξουμε δική μα πατέντα παύλα. Θα κάνει το κουνούπι και θα πηγαίνει να τσιμπά εκεί που πρέπει. Μετά τι εορτέ θα το στήσουμε, θα το οργανώσουμε όταν κατέβει. Εγώ απλώ κάνω μια πρόταση, Γιώργο. Ε, ε... Όποιος ακροατήσου ε, και ε, μα ακούει, α κάνει τι προτάσει, να σου στείλουμε προτάσεις, να δημιουργήσουμε εγώ εδώ από σωματείο μια ομάδα ανθρώπων που αυτοί ε, μπορεί να χειριζόμαστε μέσα από το site, μέσα από το σπαθμό, να δημιουργήσουμε το ώστε ε, μέσα από συζητήσει και από σεμινάρια και από ιδιωματικέ. Ε, Συναντήσει, δηλαδή τι, ε, να έρθουν οι γονεί που δεν έχουν τίποτε αλλά ξέρουν ότι έχουν στη γειτονιά τους Να του βάλω εγώ σε ένα καρότσι, όλου, να του κλείσω τα μάτια, να του πω συμπεριφερσου να λέει κινήσου, ένα 24ωρο. Τι είναι 24, ούτε 10 λεπτά θα μπορούν να πω ότι αυτό το βιωματικό το κάνω στο εξωτερικό και βλέπει ο άλλο και φεύγει από το σεμινάριο και καταλαβαίνει πως θα συμπεριφέρει σε τον άπειρο. Επειδή εμείς γνωριζόμαστε χρόνια και τίποτα δεν τυχαίο και το ξέρουν οι φίλοι εδώ γιατί είμαστε συγχρονισμένοι σε άλλα νοηματικά θέματα, εγώ τόσα, έχω 5 χρόνια το συγκεκριμένο σταθμό, δεν σε έχω βγάλει ποτέ και την άλλη φορά που ήσουν εδώ, είχαμε πει να κάνουμε και δεν κάναμε. Ε, οι οι συγκυρίε και επειδή τίποτα δεν τυχαίο, ε, μιλήσαμε ήδη προημερών και λέμε να βγει σήμερα ευολήμω, μια και δεν έχουμε άλλη εκπομπή. Τετάρτη, οι άλλε μέρε είναι ψηλοκλεισμένε. Και θα το κάνουμε ε, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Ε, εδώ θέλω να πω τώρα στου φίλου, γιατί εγώ θα ανεβάσω μπανεράκια να διατάσω το σταθμό εξ αρχή δηλαδή κλπ. Να πει εδώ τώρα. Πού μπορούν να σε βρουν οι φίλοι να σε έχουν φίλο στο facebook, επειδή μου γουστάρουν να σε έχουν φίλο και να βλέπουν τι δραστηριότητε σου. Πού μπορούν μου, να σε βρουν. Όπω ε, σου γράψει, υπάρχει η σελίδα μου, mm. αλλά επειδή δεν την δε, δε μπορεί να κοιτάω, ε, κόστα βαζούρα θα με γράψουν. Ελληνικά, ελληνικά με... ή λατινικά. Ε, ε, ελληνικά, ελληνικά και ξέρουν να το γράψουν, όπω για παράδειγμα, μπει στο google μέσα και γράψει κόστα βαζούρα πέννη για παράδειγμα. Ναι. Α, θα του βγάλουν τα πάντα. Λάρισα και λοιπά, έτσι. Ε, ναι. Δεν είναι ανάγκη να γράψουν ε, ε, από κάτω του λείπει το πόδι, Ας πούμε. Όχι, όχι. <laughs> Φτιάχνω. <Φυσικά. laughs> Αγόρι το μου, εγώ γουστάρω γιατί και στην εποχή τη δύσκολη τη, αρχέ επειδή σου έκανα σκληρό. Χιουμορ, θυμάσαι τώρα την πλάκα σου έκανα. Ε, ναι. Γιατί αυτό ξέρω εγώ <laughs> <laughs> ότι βοηθάει. Γιώργο, θυμάσαι μια φορά όταν πραχτώρευε στο πλοίο που αφήσαμε να ερευνήσει ναι. Το τσιμεντάδικο ναι. ε, που μου είχε πει ένα ανέκδοτο. Λέει ότι ποτέ μην κάθεσε στη Βαριόλα, ε, κάθεται λέει ένα ναύτη και ένα ζωστρόμο. Και μια στιγμή λέει ο λαός στον ναύτη, του λέει ρε σύ, του λέει να σε ρωτήσω κάτι. Ε, άμα βγει στο πλοίο, τι θα κάνει. Και του λέει ο ναύτη που έχει μαλλιά, του λέει τι θα κάνω Θα κολλήσει και ένα εδώ. Και του λέει ο Ολοστρώμο μετά. Εσύ, εγώ που δεν έχω μαλλιά, λέει πνίγμενο, το μνημόνιο, αλλά μαλλιά το πιάνει. <laughs> <laughs> <laughs> Αυτά τα έλεγε κάποια στιγμή. Έτσι δίκησε <laughs> <laughs> εμά. Να πω το άλλο το καλό, αν έδωσε το χαρτί. <Ρι> ε, μισό λεπτό, γιατί ε. σε ψάχνουν ήδη ένα φίλο από τη Γερμανία. Έχει και ένα βαζούρα, λέει, με σαξόφωνο. Παίζει και σαξόφωνο. Όχι, όχι, είναι συνωνυμία. Α, είναι συνωνυμία. Εσύ έχει κάποια φωτογραφία για να καταλάβουν οι φίλοι ποιο μπανεράκι θα χτυπήσουνε ρε Γιώε Κώστα Αφού με, με το τέννις με το καρότσι Α όπου δούνε καρότσι δηλαδή όχι μπεμπε καρότσι πας βόλτα το παιδί Όχι όχι Αναπηρικό. Βαλωκά, Αναπηρικό Αναπηρικό Τα παιδιά σου πόσο χρόνο είναι τώρα Ο γιος μου είναι το 84 πόσο είναι 30... 35 35 και η εικόνα μου 34 Μια χαρά είσαι Έχω και τρία εγγόνια ε, Αγόρι μου Πού και πού, έλα στον παππού Ναι, ναι, ναι. Επαφές έχετε καλές Πε, Πολύ καλές Μπράβο, όχι, τα λέω για να απαντάς για να είναι καταγεγραμμένα, γι αυτό σου ρωτώ ε, Γιώργο, εγώ δεν τρέπομαι να πω ότι το ατύχημά μου επειδή με άλλαξε με έκανε μέχρι και που χώρισε για αυτόν τον λόγο το θυμάσαι. Ότι δεν ήθελα να με δουν τα παιδιά μέχρι να καταλάβουν, μέχρι να μεγαλώσουν. Δεν το είπα εγώ. εγώ δεν... δεν ήθελα να βρεθώ απέναντί του. Έπρεπε πρώτα να βρω τον εαυτό μου, να μπορώ να παλέψω και μετά να γυρίσω. Σε αυτή την καιρό τη πρώτη, ξέρει τι κάνει τώρα, ναι, προχωράμε. Σε Σε χαρτηρία, γιατί εγώ στην αρχή που το είπα, δεν το είπα αυτό το κομμάτι, το εσύ. Λοιπόν, εμένα Όχι, στην Αθήνα. Δεν το, το θυμάσαι. Εγώ το γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να λέω τα οικογενειακά σου. Εντάξει. εσύ. Δεν μου λε. Ε, μένω στην Αθηνά Ναι ζωγράφου ah. εκεί που μέναμε Μπράβο ωραία Είσαι αυτός λέει με τη ρακέτα ναι ναι Ωραία αυτό με τη ράκετα θα σου γράψουν Είναι ένας φίλος από τη Γερμανία και διάφοροι άλλοι Σε ακούνε από όλο το σημείο του πλανήτη Έχουμε 80 κράτη κάθε βράδυ εδώ και γίνεται έτσι κακομήρας Λοιπόν να, να πω ότι το τελευταίο να ζεστάμε λίγο τον κόσμο Ζεσταμένοι όλοι και καταλάβανε Στην αρχή μπορεί να του τρόμαξα εγώ Όχι πρέπει αλλά να, να, να, να, κάνω, καταλάβανε. να κάνω τον αυτοσαρκασμό μου να, Δηλαδή αυτοσαρκάζομαι κιόλα. Παρακαλώ Ε Είχα πάει για ένα πρόγραμμα εκεί στι εκδόσεις γνώση στην Αθήνα. Εκδόσεις ε, Είχα πάει το αυτοκίνητο, κάθετο στο Ισπανό να μου το κάνει σερβις. Ναι. Και παίρνω το λεωφορείο για να ανέβω στο Σύνταγμα. Ναι. Ε, Φούλησε το τεχνητό μέλο και όπω να ξέρει, δεν ήθελα αν δεν να πάω να πωρευτήρια. Είμαι ανάπηρο, σηκωθείτε κάποιο από τη θέση. Και πιάστηκε ανάμεσα είναι οι πόρτε, στη μεσαία πόρτα που είναι η κολόνα που διαχωρίζει, ναι. όταν εμένες κατεβαίνει. Ε, στο σύνταγμα, πατάω τον μπουτόν για να κατέβω πριν το τέρμα. Μάλιστα. Ε, ανοίγει η πόρτα, κάνουν, κάνουν ένα βήμα τίποτε, κάνουν ξανά τίποτε, Είναι μια στιγμή κλείνει η πόρτα. Δύπλα μου είναι ένας άλλος που είναι και αυτός ο ότης, αλλά δεν το έχω δώσει σημασία. Ε, ε, ακόμα δύο στάσει μέχρι το τέρμα πατάω τον μπουτόν για να, ανοιξω, για να ανακατεύω στην επόμενη στάση. Ε, πατάω τον μπουτόν, σταματάει το αυτοκίνητο, το λεωφορείο, πάω να κάτω γιατί στιγμή προσπαθώ ξανά το ίδιο πράγμα, τίποτε. Yeah. Για μια στιγμή φου, φου, φου, φου, ο οδηγού, φωνάζει ο οδηγός και μου λέει μια ρέμι με τα κουδούνια, <συσκλή> κατέβα κάτω. Λέω εγώ, συγγνώμη, λέω, ντράπτηκα εκεί, να το πω. Να, Κλείνει η πόρτα. Ε, για μία στιγμή κάνω με το βλέπα μου, κοιτάω χαμηλά και βλέπω ότι ο διπλανός μου πατάει το τεχνητό μέλο. Για <Κι> μία στιγμή του λέω συγγνώμη του λέω, δεν αισθάνεσαι ότι με πατάς στο σύνορα. <Κι> τι μου λέει Γιώργο, <Κι> μου λέει καλά ανέστοσε, μου λέει σε πατάω το σύνορα και δεν πονάς. Ντράτηκα να του πω ότι έχω τεχνητό μέλο. Κέφτα στο ζωτέρμα και άντε μετά ξανά 200 μέτρα για να πάω πίσω να πάω στο γραφείο Θέλω να σου πω ότι έχω αυτοσταρκαστεί τόσο πολύ Λοιπόν εγώ είχα πάει στην Taiwan το 1991 Και είχα φέρει κάτι έτσι τύπου παιχνίδια ή διαφορά τρικ Λοιπόν έχω ένα χέρι πλαστικό Το οποίο είναι, έχει ένα μανίκι με υποκάμισο και μπροστά είναι το χέρι Φανταστείτε δηλαδή ένα κομμάτι από τον Αγκώνα μέχρι τα δάχτυλα. Εάν το φωτογραφίσω και το ανεβάσω, κόστα, στο. Είναι τρομακτικά ακριβές, με τις ζάρε μέσα το χέρι, με τα ανέβρα, με τι φλέβες, απάθη σοκ. Το έχω λοιπόν 30 χρόνια. Και τώρα σκοπεύω, άμα βγω σε καμιά τηλεόραση, θα το έχω μαζί μου και θα το έχω. Το που κάπιστο και θα κάνει κοντινό η καμέρα και θα βλέπει τρία χέρια. Θα κάνω και την πλάκα μου. Θέλω να σου πω: Έχω ένα τέτοιο μέλο να σου το κάνω δώρα. Αν αλλά εσύ είσαι στο πόντι, είσαι στο χέρι. Το άλλο γύρω μου. Είμαστε στο αυλάκι. Δεν θυμάμαι. Κάπου είμαστε για μπάνιο. Και τέλο πάντων είναι παραλία. Και προσπαθώ να κάνω μπάνιο. Βγάζω το πόντι. Το τηλίγο που λε εκεί πέρα μια πετσεταρμή φαίνεται. Ένα και εγώ βουτάω μέσα. Για μια στιγμή βλέπω ένα παιδάκι και κοιτούσε δεξιά-αριστερά μάλλον έβλεπε την τη πατούσα μόνη της προς τα έξω τώρα ήταν αντιλημμένος με πετσέντα και σου λέει τώρα αυτό τι, τι πόδι είναι μόνο του εδώ, τι θέλει. Έτρεχε ένα λουκουμά και το θυμάμαι ότι εγώ κολυμπούσα για να βγω προς τα έξω γιατί το είχε μείνει με ανοιχτό στόμα και ο λουκουμάς έτοιμος να μπει με στο στόμα. Αλλά δεν το έβαζε γιατί κοιτούσε το πόδι. βιώνοντα έξω ε, με βλέπει το παιδί και τρέχει γρήγορα στη μαμά του. και ρωτάει: Μαμά, μαμά! Ναι, παιδί μου, του λέει: Αυτή ήταν Κοίτα, ο κύριο Λίπη. Δεν έχει πόδι. Και τι είπε, μαμά! Για πες, Λέει: Το, το φαγή λέει το, ο, ο, ο Καρχαρία. Γι' αυτό σου λέω: Μην πηγαίνει στα βαθιά. <χει> Φόβητρο <χει> ο κόσμο όταν δεν ξέρει, δεν γνωρίζει. <χει> Σου λέω τέτοια πράγματα ε, άλλη φορά... που έχουν τύχει πάρα πολλά. Άλλη φορά μην ξεχνά το πόδι έξω, επειδή το παίρνει μαζί σου, α πούμε. Η άλλη πήγε να πάρει καρδιά, δεν λοιπόν... κι εγώ. Είναι αυτό που λέω ότι αυτό σαρκάζομαι. Εκεί θυμητού και σταματάω να, να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα από το περίπτωρο, και όπω πάρω δεν πρόσεξα εγώ, το πόδι δεν πρόσεξα. Και με κοπανάει ένα αυτοκίνητο και με πετάει ξες, στα δύο μέτρα. Ναι. Και βγήκε ξε... από την Πεντούζα το πόδι, το κολόγωμα. Και το πόδι και πήγε στην γωνία. Και ο άλλος νομίζω ότι σου κόψει το πόδι. Βγαίνει η γυναίκα έξω και αρκεί και τραβάει τα μαλλιά της. Και λέει: Αμάτι του έκανα, του κόψε το πόδι. Και τη «Σε Παρακαλώ, πιάσει το πόδι και φέτο εδώ πέρα να σου κόψει να φύγουμε. Πάει αυτή. <laughs> Ακόμα <laughs> ή... τα φουκαλιά τραβάει. Γεια Λοιπόν, κάτσε. Θα βάλω ένα τραγούδι και μετά θα επανέλθουμε. Να κλείσουμε έτσι όμορφα. Και φαντάζομαι ότι οι καταλάβανε σήμερα ότι ξεκινήσαμε άγρια. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και την άλλη πλευρά Αυτό που λέμε συνήθως εγώ Τα βραδιά Και την άλλη πλευρά του νομίσματος Ή πίσω από την κουρτίνα Αγαπητοί φίλοι Albedo14.com Κώστας Βαζούρα σήμερα Αφιερωματική βραδιά Πάμε να ακούσουμε άλλη μια ροκιά Και θα επανέλθουμε γρήγορα Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι, Μια θεματική βραδιά σήμερα με τον φίλο μου τον Κώστα του Βαζούρα. Ένα ιδιαίτερο άτομο. Αντιλήφθηκε όλοι περί πρόκειται. Θα ανέβει η εκπομπή, και σε επανάληψη. Θα και στη του στο Facebook, Κώστα Βαζούρα. Ένα. Δεύτερον, <coughs> αύριο Πέμπτη έχουμε τρεις 7. Η κυρία Κατσάτου, ο Γεωργίου και ζέκα, ο, Γιώργος, ο Παρασκευή επίσης, το βράδυ μη χάσει την εκπομπή με τον Νικό Τολυγερό στι 10 η ώρα, γεωπολιτική ανάλυση. Την Κυριακή θα έχουμε εδώ το Γκούδι, το Χρήστο, το Αστροφυσικό. Και έχουμε ήδη κλείσει δύο ώρες την ανταποκριση μας αυτή από τη Λάρισα όπου διαμένει ο Κώστας ο Βαζούρας. Ε, Κώστα, είπαμε πολλά, θα πούμε κι άλλα σε επόμενες εκπομπές και επαφές. Και όταν κατέβεις στην Αθήνα αρχίσουμε να χτίζουμε αυτό που είπαμε. Ε, όμως για να μην σε κουράζω άλλο η ώρα είναι μία Έχεις ε, χαιρετίσματα από όλ τον πλανήτη να σου πω από Καναδά, από Αμερική, από Αζόρες Από όλη την Ευρώπη, Βόρεια, Νότια, Κεντρική, Κύπρο Και Αυστραλία που σας ακούνε είναι πρωί εκεί Καλησπερίζω το δημοκράτο και την παρέα του εκεί πέρα Και θα κάνουμε ορισμένα πράγματα Θα ανεβάσουμε και μπανεράκια ειδικά να στηρίζετε τον Αλμπέντο. Έχει μεγάλη δυνάμη. Θα, τώρα θα τη βγάλει μπροστά. Πέρασαν πέντε χρόνια. είχαμε και άλλα θέματα να αντιμετωπίσουμε. Γκρίνια, σφαγωμάρες και ισοστρέφιες και κουταμάρες. Υπάρχει το PayPal. Θα κάνουμε πολλές κοινήσεις έτσι δημιουργικές και κοινωνικού περιεχομένου δυνατές. Και να είστε κοντά. Λοιπόν, Κώστα, για να Εγώ, το μαζίσουμε. θα σου πρότεινα κιόλα ότι δεν εσύ θα το γκ Μπορούμε να, να πούμε ότι μια φορά την εβδομάδα για μια ώρα-δύο ώστε να ενημερώνουμε για διάφορα θέματα που ε, έχουν οι κινητικά ανάπηροι, ε, ό,τι που νορίζω, ε, να κατεβάσουμε και κάποιους νόμους να τους αναλύσουμε. Δηλαδή, να του προτείνουμε πώ μπορούν να το κάνουν ωραία, οτι, ωραία. οτιδήποτε έχουν κάποιο μια απορία. Ωραία, άκουσα να κάνουμε. Άκου. Αντί, δηλαδή, μπορεί να το οργανώσει εσύ, ε, να πούμε ότι μια φορά την εβδομάδα κάνουμε μια εκπομπή, ώστε ο καθένα να βγαίνει και να μα κάνει τι ερωτήσει και εμεί να το απαντήσουμε, αν μπορούμε πλέον να το απαντήσουμε. Λ... Που εγώ πιστεύω ότι ε, σε όλα υπάρχουν απαντήσει. Λοιπόν, άκουσε μια ιδέα τώρα και γουστάρω πολύ, για να μην το κάνουμε βεβιασμένα. Θα μιλήσουμε και στο τηλέφωνο κλπ, να βρω μέρα κατάλληλη για αυτό το θέμα μια, έστω και μια ώρα δηλαδή να βγαίνει, άμα είσαι στην Αθήνα θα βγαίνει ζωντανά όταν περνά από εδώ ε, άμα αλλιώς τη Λάρισα θα βγαίνει, θα έχεις προετοιμάσει την εκπομπή σου την προηγούμενη ομάδα μπορείς να έχεις μια συνέντευξη και κάποιον ναι, να μας λες τα νέα εσύ έχεις νοριμία σχετικός και εκτός Ελλάδος να κουνήσουμε λίγο τα υδατά Κώστα μου όχι, μπορούμε να φτιάξουμε και YouTube να σα στέλνουμε κάτω και να τα βλέπει και ο κόσμο για διάφορα πράγματα ναι. που γίνονται. Δηλαδή, ωραία ε, Δεν λένε οι φωτογραφίε αυτέ που βγάζουν παρκάρι στο αυτοκίνητο πάνω στη ράμπα. Όχι, ναι, ε, ναι. υπάρχουν άλλοι τρόποι. Ωραία ιδέα. Θα το κάνουμε. Είναι ωραία ιδέα. Το κάνουμε γιατί υπάρχουν πολλοί ανάπηροι. Εσύ είσαστε ειδικέ περιπτώσει. Υπάρχουν ανάπηροι. Άμα κάτσει στην ομόνοια. Κώστα μου ένα πρωί καμιά ώρα έξα του Θα δεις κάνα δύο χιλιάδες Με ένα μπλιμπλίκι μπροστά Και περπατάνε και κουτουλάνε μεταξύ τους Τι μου λες τώρα αγόρι μου τώρα yeah. Yeah, yeah, yeah. Ε, Απλώ η Αθήνα είναι για μένα μια, μια ζούγκλα και γι' αυτό και έφυγα. Δηλαδή, μετά από το 2004, θυμάμαι Αθήνα ήμουνα, ε, έφυγα. Ε. Δεν, δεν άντεξα. Γιατί είναι μια ζούγκλα έτσι όπω έχουμε κρατήσει. Ε, βλέπω τον κόσμο και τρέχει. Και άμα του ρωτήσει, γιατί τρέχει, δεν ξέρει να σε απαντήσει. Η κατάντια μα είναι από την πνευματική αναπηρία που υπάρχει και όχι Α, από πράγμα. την τυχόν σωματική αναπηρία μπορεί να έχει ο καθένα από ατύχημα ή εκγενετή. Έχουμε πνευματική αναπηρία Από πάνω μέχρι κάτω όλοι Και ειδικά από τους πολιτικούς Που αυτή την κάνουν σκοπίμως Αλλά την πληρώνουν όλοι οι άλλοι Λοιπόν θα το στήσουμε αυτό Μου αρέσει να κουνάμε τα νερά Εμείς εδώ είμαστε για να κουνάμε τα νερά Αλλιώς εγώ ήμουν αβολεμμένος πολύ καλά Και το ξέρεις και πολλοί άλλοι Από αυτούς που έρχονται εδώ κλπ Δεν είναι έτσι τα πράγματα ε, Εγώ πιστεύω έτσι. ότι ο άνθρωπος Όσο ζει και όσο μεγαλώνει αυτό που γνωρίζει είναι να το μεταλαμπαδεύει σε άλλου. Έτσι. Λοιπόν. Ε, δηλαδή εγώ τα βιώματα μου 30 χρόνια, αυτά που έχω βιώσει, προσπαθώ με έναν ωραίο τρόπο να εξηγήσω σου ότι ξέρει κάτι, πήρε τώρα που μπήκε στην αναπηρία και ε, άλλαξε ρότα. Εσύ έπρεπε να είσαι προσωπικά, εσύ, ακριβώ επειδή είσαι 30 χρόνια στην περιπέτεια αυτή και έβγαλε την πνευματική σου και ψυχική σου δυνάμι και η ισορροπία δεν είναι σαν σωροπός. μπορώ να το υπογράψω εγώ αυτό με 30 απογράφες σύμβουλος σε αντίστοιχο υπουργείο για τέτοια θέματα έπρεπε να είσαι και έχουν εκεί κάτι. Κυράτσε με τα μπικουτιά, ας με τώρα, μην χαλάσουμε την εκπομπή στο τέλο. δεν χρειάζεται. Ωραία. Ε, ξέρεις κάτι, εγώ στην αρχή σου είπα ότι είμαι άνθρωπο δημοκράτη, αλλά στη συμμετοχική δημοκρατία συμμετέχω. Πρέπει να συμμετέχω, δηλαδή να με ρωτήσει ο υπουργό ή ο, ο καθένα, έλα εδώ ρε φίλε, αποφασίζει για σένα. Για πες μου την άποψή σου. Δεν ε, τους ενδιαφέρει η άποψή μας, ε, ε, εγώ είμαι. Άμα δεν με ενδιαφέρει τότε η δημοκρατία που καλούνται να τη χαίρονται. Εγώ δεν τη θέλω αυτή δημοκρατία. Δεν τους ενδιαφέρει η άποψή μας και απλά πρέπει και εμείς πλέον να μάθουμε να μην μας ενδιαφέρει η άποψη τους. Τελεία και παύλα. Να αλλά μα καθορίζουν, Γιώργο Γεώργο, μα καθορίζουν την καθημερινότητά μα αυτή την ελέγχουν και την κάνουν έτσι όπω θέλουν. Σύμφωνοι, δεν διαφωνούμε εδώ, αλλά τρόποι υπάρχουν. Υπάρχουν φίλοι, ομάδε εδώ στον Αλμπέντο, Ναι, Ναι, ναι, εγώ γι' αυτό π... και έχω επιβιώσει, γιατί ε, μην νομίζει ότι και η Κεϊλάρισα είναι μια πόλη που είναι όλα ρόδινα. Όχι, βέβαια. Ε, Απλώ ότι ε, είναι πιο μικρή πόλη και εγώ έχω βάλει τα σπάντα μου. Ναι λειτουργείς πιο ανθρώπινα στο ε, επίπεδο Δεν με βολεύει εκεί Δεν πάω Δεν, δεν τους ενοχλώ Λοιπόν άξονα να τώρα Και παρέες έχουμε Και γνωριμίες έχουμε Και προσβάσει έχουμε Και κοινό που ξέρει και αντιλαμβάνεται τι λέμε έχουμε Και αλλάζουν τα πράγματα Μην αγχώνεσαι Θα κάνουμε εμεί αυτό που μπορούμε Να είμαστε και καλά με την πάρτη μας Και με αυτούς που μας ακολουθούν Και μας ακούνε Και θα δούμε τι θα γίνει Προσβάσεις έχουμε Άστο πάνω. Εγώ πάντως ήθελα να ευχαριστήσω του ακουρατές που μας ανεχτήκανε δεν, δεν ξέρω για σένα αλλά για μένα με ανεχτήκανε Για σένα Έτσι, μιλάμε συνα... σήμερα ε, Μπορεί να μην ακούσαν τη μουσική που περιμέναμε. Ε, δεν είχαμε ε... μουσική σήμερα Σήμερα είχαμε κουβέντα ενημέρωση από έναν που βιώνει ένα από τα πιο σκληρά γεγονότα Να χάσει το πόδι του νέος σε ατύχημα ούτε σε τρακάρισμα ούτε πουθενά Οργαζόμενο σκληρά και του έφυγε η ψυχή από εκεί και πέρα. Διέλυθηκε η οικογένειά του και και και και και για ε, να ε, είναι ε, σήμερα ε, εδώ να κάνει μαθήματα. Γιατί ε, στην ουσία ε, μάθημα στο, στο πρώτο, ε, ένα τύχημα αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου. Έτσι. Ε, εγώ δεν ήθελα να αλλάξω κάτι. Δηλαδή δεν ήθελα να πω ότι α όχι δεν είμαι αναπηρής. Ανάπηρος είμαι. Απλώς προσαρμόζω αυτό που θέλω χωρί να ειστερώ. Κάποιονε, ούτε να τον επιβάλλω, ούτε να το επιβάλλομαι, ούτε να, ε, πως να, να επαιτώ. Απαιτώ, όπως εγώ πληρώνω φόρο στο κράτος, το κράτος ένα αντί μου εντάξει. Αυτή στιγμή που δεν μπορεί να είναι, εγώ προσπαθώ να είμαι εγώ καλά. Λοιπόν, και πέρα δεν θα πάρω για του υπόλοιπου. Όποιο θέλει και από την παρέα που μας ακούνε να δημιουργήσουμε κάτι για να αφήσουμε στη νέα γενιά, Δηλαδή στα νέα παιδιά Κάτι θα κάνουμε. που είναι υποψήφιοι για μένα ε, με αναπηρία, Και δεν είναι μόνο το τροχαίο, είναι το πρόσεξε καλά με το πόλεμο, το πρόσεξε ο άλλο. Ε, είναι πολλά. πολλά. Επομένω πρέπει να μάθουμε μεταξύ μα ε, να ρωτάμε τι ανάγκε του ολονού. Εμεί εδώ γιατί έχουμε μια νοηματική. Αλλά πρέπει και αυτό να προσαρμοστεί και να πει ότι σε παρακαλώ μπορεί να μου βοηθήσει αυτό. Σε παρακαλώ, μπορεί να με βοηθήσει. Δεν χρειάζεται βοήθεια, δεν θα με βοηθήσει κανέναν. Εμεί εδώ έχουμε μια νοηματική σχέση μεταξύ μα, και στο λέω υπεύθυνα αυτό. Και για να ξέρει, για προσω... δική σου ικανοποίηση, α, αυτή τη στιγμή εγώ έχω δορυφορικά σήματα από το Σαν Φρανσίσκο, από τον Ειρηνικό, που είναι μεσημέρι τη Τετάρτη, μέχρι την Αυστραλία, κάτω που είναι πρωί Πέμπτη. Για να καταλάβει τι θέλω να σου πω τώρα με δύο λόγια. Γιώργο το ξέρω γιατί ε, να μην σου πω ότι πριν τρία χρόνια το αυτό είναι το πριν τρία χρόνια που είχα πάει στην Κένια ε, για μια εβδομάδα όχι πριν τρία πριν πέντε χρόνια ε, ήταν καρότσια ε, φαντάζει ότι την καρέκλα τη μεταλλική από κάτω είχαν βάλει ρουλεμάν ήταν η καρέκλα η αναπηρική Τι να κάνουν οι άνθρωποι? και λέω όχι, μου χαμογελούσε το παιδί που καλόταν πάνω και το έσερνε. Έγινε ένα άλλο το έσερνε και το πήγαινε. Γιατί δεν είχε τα χέρια να το πάει, από είναι το δικό μου, το καρότσι, και χαμογελούσε. Και εκείνη την ώρα που ήρθα στο μυαλό μου και λέω: Τώρα που θα πάω στην Ελλάδα, θα, θα πω ρε αυτός εκεί που δεν έχει καρότσι. Χαμογελάει. Εσύ που λες. Κρύβεσαι ή που κάνει ή που υπάρχει ε, και παίρνει μουράτο αυτοκίνητο ή μουρά το... Είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι και με την αναπηρία του. Αυτό πήγα να πω τώρα, ότι αυτό έχει ένα καρότσι με ρουλεμάνες Έχει ένα καρότσι νορμάλ ο άλλο έχει ένα καρότσι Μπεμβέ ή Αudi. Σε καρότσι Μαστολή. Ναι, το θέμα είναι ότι ε, εμεί απαιτούμε, ενώ εκείνοι απαιτούν. Το εμεί έπρεπε να επαιτούμε Λοιπόν, με άκουσε με. Ε. με. Ενδυνάμει, το λέω ευθέω, όποιο δεν το καταλαβαίνει, α κάνει την προσευχή του. Όλοι είμαστε, λόγω που ζούμε στι πόλει με του κινδύνου. Πέφτει μια κλάστα από ένα μπαλκόνι, τρακάρα με μηχανέ Εθνική, Βλέπετε τι γίνεται στην Ελλάδα με τα ατυχήματα. Ενδυνάμει, να μην πω καμία άλλη λέξη, είμαστε στην Ευρώπη. Ανάπητοι. Ενδυνάμει, ανάπητοι. αυτέ είναι. Έτσι. Λοιπόν, πάρτε παράδειγμα το Βαζούρα, γιατί έτυχε. Έτυχε να τους συμπαρασταθούν από την αρχή του προβλήματος μέχρι τώρα. Η εταιρεία, δύο φίλοι, εγώ, η οικογένεια του, η συντροφή του κλπ. Και κλ. λοιπά, κλ. και είχε και αυτό την ψυχική δύναμία, δεν την είχε, θα είχε επιδείξει αταράθυρα. Λοιπόν, για αν πήδαμε να, να γιώνουμε τον εγκέφαλό μας και τα βράδια περνάμε καλά εδώ, το ξέρετε, να λέμε από UFO ομω οτιδήποτε. Αλλά μην φεύγουμε, γιατί πολλοί έχουν περάσει απέναντι. Προχτέ γελάει ο Νίκο, που το έλεγα ο φίλο μα από την και δεν έχουν επιστροφή. Λοιπόν, εγκράτεια και προσοχή, γιατί τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά όσο νομίζουμε. Γιατί σε ένα virtual ζούμε λόγω τηλεοράσεων κλπ. και, και παραμύθα. Τώρα, ποιος τη γλίτωσε, ποιος δεν τη γλύτωσε, είναι υποκειμενικό απολύτως. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που για τα μαθήματα σήμερα που μας έκανες. Ε, Μία κουβέντα τελευταία, τι θες να πεις, να σε αποδεσμεύσω κωστάκι. Λοιπόν, ε, καλησπέρα καλό ξημέρα μας έχετε όλοι. Ε, τις καλημέρες μου στις υπήρους που έχουν μέρα, πρωί, ε, σε όλο τον κόσμο και αγαπάτε σε αυτό σας. Να σε καλά, σε κλείνω εδώ και θα τα πούμε εμείς από αύριο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ Κωστά μου, καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κώστος Βαζούρας, ο φίλος μου πάνω από 30 χρόνια με τα προβλήματα που ακούσατε από τη Λάρισα θα φτιάξουμε και εκπομπή, πολύ καλή προτασή του, θέλει λίγο έτσι στήσιμο και ε, οργάνωση. Για να τελειώνουμε και με τι παραμύθες Εδώ εμείς όταν λέμε κάτι Που δεν έχουμε πει τίποτα ακόμα Πέντε χρόνια εγώ προσωπικά εδώ, Ούτε το, το βιτά δεν έχω φτάσει Μπορούμε για να το κάνουμε Και όχι μπουρουμπουρου τραλαλά Και άντε να βγάζουμε τις κομπλέξες μας Γι' αυτό λέω εγώ προφητικά Έρχονται εορτέ Μπαταρίες λιθίου κάντε δώρο στους φίλους σας Θα τους κάνει καλό έχουν αναπηρία, εγκεφαλική, και επειδή είναι εντός ας πούμε, εν κεφαλή, αυτό θα πει εγκεφαλός, δεν προσδιορίζεται, η θέση προσδιορίζεται, το τι κάνει δεν το προσδιορίζει η λέξη, θα τους βοηθήσει. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ, καλό βράδυ σε όλους ή η... καλή μέρα στο άλλο ημισφαίριο. Αύριο θα είμαστε εδώ κατά τα 7 και βέβαια θα παίξω επαναλήψεις μετά από τελειώσει η εκπομπή τώρα να βάλω στον υπολογιστή να την περάσω για τους φίλους που είναι ενθενκακήθεν των ωκεανών και ο χρόνος τους βολεύει ή τους φίλους που γουστάρουν να συνεχίσει η βραδιά τους έτσι συνεχίζω, βάζω επαναλήψεις αύριο 7. Εδώ, αλβερνο δικατέρσα να τελειά κόμπ, καλό βράδει να